Λοιπόν, εξουσία και επανάσταση, μία μαρξιστική προσέγγιση. Ο Φουκώ σε μία συνέντευξη που είχε δώσει κάποτε, είχε πάνω κάτω πει. Δεν θα έπρεπε να μιλάμε για το τι δεν είναι ο μαρξισμός, σαν μια προσπάθεια να επιστρέψουμε σε κάτι που έχει αλλοιωθεί, αλλά να δούμε τι είναι πραγματικά σήμερα ο μαρξισμός, σε τι συνίσταται. Σε αυτή τη σύντομη και σε μεγάλο βαθμό αρκετά δύσκολη προσπάθεια να αναφερθούμε σε μια μαρξιστική αντίληψη της εξουσίας, θα προσπαθήσω ταυτόχρονα να συμφωνήσω και να αποφύγω την προτροπή του Φουκώ. Σήμερα ο μαρξισμό, και κατ' επέκταση το πώ αντιλαμβάνονται οι υποστηρικτέ του ή οι εχθροί του την εξουσία, μια και αυτό είναι σήμερα το θέμα μα, έχει σε μεγάλο βαθμό παραγνωριστεί, όχι επειδή κάποιοι δεν κατανόησαν τον μαρξισμό, αλλά ακριβώ από το αντίθετο. Προσπάθησαν να κατανοήσουν τον μαρξισμό, χωρί να προσπαθήσουν να κατανοήσουν την ιστορική πραγματικότητα η οποία γέννησε, δίχασε. Και διατήρησε με σκοτεινό τρόπο ακόμα και σήμερα την αναγκαιότητά του. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι τη διατηρεί μέχρι και σήμερα. Μιλώντα για την εξουσία στη μαρξιστική παράδοση, θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ στο βιβλίο του Λένιν Κράτο και Επανάσταση. <coughs> και να σημειώσω εδώ ότι την... <coughs> δεν θεωρούμε, θεωρούμε του εαυτού μα ειδικού για θέματα μαρξισμού. Οπότε αυτά που θα πω θα είναι λίγα λόγια και νομίζω ότι στη συζήτηση ίσω θα μπορέσουμε να πιάσουμε περισσότερο κάποια ζητήματα. Ε, πρώτα όμως θέλω να αναφερθώ σε δύο σύγχρονες ή μάλλον όχι και τόσο σύγχρονες αντιλήψεις σε σχέση με την εξουσία στο Μάρξ και τον Μαρξισμό. Η πρώτη σχετίζεται με την αντίληψη ότι το κράτος είναι όργανο κυριαρχίας μίας τάξης, συγκεκριμένα της αστικής τάξης στον καπιταλισμό, και ότι σε περίπτωση επαναστατικής αλλαγής περνάει στα χέρια του προληταριάτου, το οποίο γίνεται κυρίαρχο και ασχεί την κρατική εξουσία με καλό τρόπο. Η δεύτερη αντίληψη σχετίζεται με τη θέση που κατέχει η οικονομία στο μαρξισκό έργο. Ο Μάρξ υποτίθεται ότι έδωσε πρωτεύουσα σημασία στη θέση των καπιταλιστών εργατών στην παραγωγή και από τη βάση αυτή προκύπτει ένα επικοδόμημα που είναι οι υπόλοιπες που κατατάσσονται οι υπόλοιπε κοινωνικές σχέσεις. Στην αντίληψη αυτή, ο Μάρξ μίλησε επικοδομητικά για την εκμετάλλευση στη σφαίρα παραγωγής, αλλά δεν κατάφερε ή εσκεμένα. Θέματα όπω οι σχέση στην οικογένεια, οι σχέση μεταξύ διευθυντών και παραγωγών, οι σχέση μεταξυ μεταξύ άνδρα-γυναίκα. Εδώ μπορεί να βάλετε οποιοδήποτε κοινωνικέ σχέσει. Στην εισήγησή μου θα προσπαθήσω να αναδείξω μια διαφορετική σκοπιά. Για να το κάνω όμω αυτό θα χρειαστεί να αναφερθώ εν ολίγη και ελληπώ βέβαια στην επαναστατική παράδοση μέρο τη οποία ήταν ο Μάρξ, την αστική ριζοσπαστική παράδοση. Η αστική κοινωνία θεμελιωμένη από την τρίτη τάξη για τρίτη τάξη είναι οι άνθρωποι που εργάζονταν έναντι του Ευγενεί που πολεμούν και στου ανθρώπου του κλήρου που προσεύχονται, μέσω των Αστικών Επαναστάσεων, διακήρυξε μέσω των Χαστών και Επαναστατών τη ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ίση και μπορούν μέσω τη εργασία του να εκπληρώσουν ό,τι θεωρούν καλύτερο για τον εαυτό του, χωρί να υπόκειται σε ένα θεϊκό ή ανθρώπινο πεπρωμένο. Η ελευθερία για του ριζοσπάστε αυτού δεν είχε παρόλα αυτά εκπληρωθεί, αλλά όφιλε να βγει στο φω, να αποκαλυφθεί και να νοηματοδοτηθεί σε κοινωνικό πλέον επίπεδο. Όπω έλεγε ο Ρουσό, όποιο θέλει να μιλήσει για. Όποιος θέλει να τολμήσει να εγκαθιδρύσει ανθρώπινους θεσμού, πρέπει να είναι έτοιμος να αλλάξει την ανθρώπινη φύση. Να μεταμορφώσει κάθε άνθρωπο, κάθε άτομο που είναι μία μοναδική και ολοκληρωμένη ολότητα, σε μέρο μια μεγαλύτερη ολότητα από την οποία λαμβάνει τη ζωή και το είναι του. Οφείλει να αντικαταστήσει την περιορισμένη και πνευματική του ύπαρξη με τη φυσική και ανεξάρτητη ύπαρξη. Πρέπει να πάρει από τον άνθρωπο τις ίδιες του τι δυνάμει και να του δώσει ξένε, τι οποίε μπορεί να υποτάξει μόνο με τη βοήθεια άλλων. Παρομοίως ο Καντ, στο άνθρωπο του Τι είναι Διαφωτισμό, έκανε διάκριση, διάκριση μεταξύ τη χρήση δύο ειδών λόγου, τη δημόσια και τη ιδιωτική. Η ιδιωτική χρήση του λόγου έχει να κάνει με την εκπλήρωση ενό κοινωνικού λειτουργήματο π.χ. ενός επαγγέλματος και θα έπρεπε να υπόκειται στην αναγκαιότητα και την επιβολή. Για παράδειγμα, λέω καν ότι αν, υπάρχει, αν ε, το επάγγελμα κάποιου είναι ιερέας, πρέπει να κάνει τη δουλειά του, να, ε, να κηρύττει το λόγο ας πούμε του Θεού. Ε, ενώ αντίθετα, η δημόσια χρήση του λόγου που σχετίζεται με την άποψη του ατόμου για τους κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς, θα έπρεπε να έχει την πλήρη ελευθερία. Και στο ίδιο παράδειγμα, αυτός ο ιερέας, ταυτόχρονα με αυτό το λειτουργείμα που κάνει και στο οποίο πρέπει να κηρύττει το λόγο της επίσημης πούμε, θρησκείας, έχει κάθε δικαίωμα και κάθε ελευθερία ε, να εκφράσει τις απόψεις του σε σχέση με το κοινό Με το κοινό, με τους ανθρώπους, με τους πιστούς που απαρτίζουν, ας πούμε, το, το κοινό Το άτομο, λοιπόν, όπως και η κοινωνία, είναι προϊόντα τη αστικής κοινωνίας. Με την έννοια ότι όλες οι κοινωνικές σχέσεις και κατά συνέπεια το κράτος, η πολιτική και η κοινωνική εξουσία, ακόμα και η ιδιοκτησία, υπόκειται στη δημιουργία, την αλλαγή και τον έλεγχων των ανθρώπων που απαρτίζουν μια κοινωνία. Η γενική βούληση του ρουσό, η αντικοινωνική κοινωνικότητα του Καντ είναι εκφράσεις που αναδεικνύουν αυτή την προσπάθεια. Η ελευθερία οφείλει να ξεδιπλώσει το δυναμικό τη και να αλλάξει την ανθρωπότητα. Η γόνιμη και σκοτεινή σχέση μεταξύ ατόμου και κοινωνία τη Αστική Εποχή θα λάβει άλλη διάσταση την εποχή του Μάρξ. Οι δεκαετία του 1830-1840 θα γεννήσουν φτώχεια και ανεργία, και παράλληλα η υπόσχεση τη ελευθερία τη προηγούμενη εποχή θα διαμεσολαβηθεί από την κυριαρχία του κεφαλαίου. Η Αστική Εποχή δεν ξεπεράστηκε, αλλά η κρίση τη βάθηνε. Πλέον δεν αρκεί να, αφαιρθεί, να ξεδιπλωθεί το ούτω ή άλλω αμφίσιμο δυναμικό τη ελευθερία. Το κεφάλαιο, σαν κοινωνική σχέση, εγκαθιδρύεται μετά τη βιομηχανική επανάσταση με τη μαζική υποκατάσταση εργασίας από μηχανές και δημιουργεί την κοινωνία. Γίνεται πλέον σύστημα. Αυτό που λέμε καπιταλισμός. Αυτή τη τυφλή δυναμική του κεφαλαίου, στην οποία κανείς δεν εξουσιάζει, αλλά η ελευθερία και η δημοκρατία μετατρέπονται σε ολοένα και μεγαλύτερη αλωτρίωση, προσπάθησε να αναδείξει ο Μάρξ μέσω της του. Στην εποχή του Μάρξ, η ελευθερία, ακόμα και το να ψάξω ή να έχω μια δουλειά, μετατρέπεται στο αντίθετό της. Πλέον στην κοινωνία, η γενική βούληση μεταστρέφεται σε κυριαρχία του κεφαλαίου. Η αστική τάξη είναι το αποτέλεσμα αυτής της κυριαρχίας. Δεν εξουσιάζει πραγματικά την κοινωνία, αλλά το συμφέρον τη την αναγκάζει να ζει πάνω στα συντρίμια της κοινωνίας. Παράλληλα, στο κοινωνικό πεδίο αναπτύσσεται το το οποίο δεν διαφέρει για το, το, για το γεγονός ότι είναι μία φτωχή και εκμεταλλευόμενη τάξη, γιατί εκμεταλλευόμενες τάξει πάντα υπήρχαν στην ε, ανθρώπινη ιστορία, αλλά γιατί η ύπαρξή του θέτει το πρόβλημα του ξεπεράσματος της καπιταλιστικής κοινωνίας. Και, και σε αυτή την, και αυτή την πρόταση ελπίζουμε ότι ισχύει, συνεχίζει να ισχύει και σήμερα αυτό. Σίγουρα υπάρχει σχέση εκμετάλλευση του προληταριά του, αλλά και άλλων τάξεων, Όμω αυτή η εξουσιαστική εκμετάλλευση δεν προέρχεται από τους καπιταλιστές ανάτομα, αλλά είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης των κοινωνικών σχέσεων. Η αστική τάξη δεν άρχει πλέον. Το προληταριάτο δεν άρχει ακόμα. Με αυτή τη φράση από τη 18η πριμέρ του Λουδοβίκου Βουναπάρτη, ο Μάρξ συνοψίζει τη σχέση εξουσίας στην εποχή του μετά την Επανάσταση του 1848, την αποτυχημένη Επανάσταση του 1848. Ο βοναπαρτισμό δηλαδή υποταγή της κοινωνίας σε ένα τσαρλα, τσαρλατάνο τυχοδιόκτη, που όμως αντανακλά τα συμφέροντα όλης της κοινωνίας. Το 1851 ο Λοδοβίκος Βοναπάρτης, ανιψιός του Ναπολέοντα, του Μεγάλου Ναπολέοντα, θα εκλεγεί στη, στη Γαλλία. Ε, θα είναι η μορφή που θα πάρουν οι κοινωνικές σχέσεις. Ο βοναπαρτισμός αναδύεται όμως παράλληλα με το μαζικό εκλογικό δικαίωμα. Ο, το βοναπαρτιστικό κράτος θα υπηρετεί όλους και κανέναν μαζί. Όλοι θα στραφούν στο κράτο ω σωτήρα, Το προλεταριάτο ζητώντα κατοχήρωση του αστικού δικαιώματο στην εργασία, οι αγρότε για να εξασφαλίσουν τη γη του, η αστική τάξη για τη διατήρηση των προνομίων τη. Το προλεταριάτο θα έχει περίπου 35.000 νεκρούς στην επανάσταση του 1948, ενώ όπω λέει ο Μάρξ, οι αστεί πυροβολούνταν στου εξώστε του Παρισιού από οπαδού του Βοναπάρδου. Μία τελευταία αλλά σημαντική παρατήρηση σε σχέση με τον Μάρξ είναι ο τρόπο με τον οποίο στο κεφάλαιο. Παρουσιάζονται οι σχέση μεταξύ των κατόχων εμπορευμάτων. Ο Μάρξ φτάνει στο προκλητικό σημείο να πει ότι, ότι ακριβώ η ανταλλαγή ισοδύναμων εμπορευμάτων και η ανάπτυξή τη δημιουργεί τι εξουσιαστικέ σχέσει στην καπιταλιστική κοινωνία. Με άλλα λόγια, ένα εργάτη πουλώντα την εργατική του δύναμη κάνει δίκαιη ανταλλαγή με τον καπιταλιστή που την αγοράζει, αφού η ανταλλαγή στηρίζεται στην τιμή πώληση τη εργατική δύναμη που, όπως θα πει ο Μάρξ, έχει μετατραπεί στο αθλιότερο εμπόρευμα, η εργατική δύναμη. Αυτή είναι άλλη μια ένδειξη ότι οι σχέση εξουσίας στο κεφάλαιο παράγονται ακριβώς από τον τρόπο με τον οποίο όλοι βλέπουμε τον εαυτό μας ως εμπόρευμα και η ιδιοκτησία, η κοινωνική θεσμία, ακόμα και το κράτος, είναι εκφράσεις αυτής της ανα, ανα, αναγκαστικά φετυχιστικής μορφής. Α έρθουμε όμως στο Λένιν. Ο Λένιν γράφει τον Κράτος και που, όπου όπως λέει στον πρόλογο η στάση της Διεθνούς Προλεταριακής Επανάστασης απέναντι στο κράτος αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Το κράτος παρουσιάζεται ως το προϊόν των των ταξικών αντιθέσεων. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο το κράτος είναι όργανο ταξικής κυριαρχίας και η απελευθέρωση των καταπιεστών δεν μπορεί να γίνει χωρίς την καταστροφή του μηχανισμού της κρατικής εξουσίας. Ο Λένιν, παραθέτοντας Έγκελς, θα πει, και το σημερινό αντιπροσωπευτικό κράτο είναι όργανο εκμετάλλευση τη μισθωτή εργασία από το κεφάλαιο. Σαν εξαίρεση, ωστόσο, έχουμε τι περιόδου όπου οι αντιμαχώμενε τάξει φτάνουν σε μια ισορροπία δυνάμεων, που η κρατική εξουσία, σαν φαινομενικός μεσάζοντα, αποκτά για μια στιγμή αυτοτέλεια απέναντι και στι δύο τάξει. Τέτοια είναι η απόλυτη μοναρχία του 17ου και 18ου αιώνα, ο βαναπαρτισμό τη πρώτη και τη δεύτερη γαλλική δημοκρατία, ο Μπίσμαρκ στη Γερμανία και η κυβέρνηση του Κερένς και στη Δημοκρατική Ρωσία. Το κράτος, λοιπόν, είναι το προϊόν των ανιρήνευθων ταξικών αντιθέσεων και αντίστροφα η ύπαρξη του κράτους φανερώνει τις αντιθέσεις αυτές. Για τους Μάρξ, Έγγελς και Λένιν δεν υπάρχει ελεύθερο κράτος, οποιοςδήποτε και αν το ελέγχει. Το κράτος θα είναι πάντα εξουσιαστικό. Η διαφορά είναι πως με το, με το προληταριακό κράτος, που δεν είναι άλλο από το προληταριάτο οργανωμένο ως για τον Μάρξ, αυτό είναι το κράτο. Ταυτόχρονα, με την καταπίεση τη αστική τάξη από τον προλεταριάτο, τη μειοψηφία δηλαδή από την πλειοψηφία, αρχίζει και η περίοδο απονέκρωση του. Απονέκρωση του κράτου σημαίνει εξαφάνιση του προλεταριάτου και κατ' επέκταση όλων των τάξεων, καθώ και οποιασδήποτε μορφή πολιτική, ακόμα και τη πιο δημοκρατική. Ο Λένιν θα περιγράψει την πορεία τη σκέψη του Μάρξ σε σχέση με το κράτο και τα καθήκοντα τη Επανάσταση. Για παράδειγμα θα αναφέρω ότι στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο ο Μάρξ αρχίτες στο να πει ότι οι προλητάροι πρέπει απλά να πάρουν την, την, και να χρησιμοποιήσουν για, για όφελό τους την κρατική μηχανή. Ε, στη 18η Πριμέρ θα πει ότι αυτό δεν είναι πλέον, δεν είναι πλέον ε, ε, ε, ε, επαρκές αλλά ότι αυτή η κρατική μηχανή έχει, μεταστραφ... έχει αρχίσει να... να γίνεται εξουσιαστική και να στρέφεται ενάντια σε όποιον τη χρησιμοποιεί. Ε, και στην κομμούνα του Παρισιού ο Μάρξ θα δει με ποιο τρόπο ε, αυτή η κρατική δομή ο, ε, και το του οργανωμένο κυρίαρχη τάξη ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί προ. Ε, να χρησιμοποιηθεί από, του, από, την, από την επανάσταση. Όπω λέει χαρακτηριστικά ο Μάρξ, τόσο καιρό λέγαμε για, την, για, για το, ποια μορφή θα έχει για την του προλητάριά του. Αν θέλετε να δείτε, λέει ο Μαξ, ο Angelis νομίζω. Ε, αν θέλετε να δείτε ποια είναι η πραγματική τουρία του προλητάριά του κοιτάξτε στην κομμά του παρισιού. Η ιδιαίτερη έμφαση θα δώσει στην καταστροφή τη γραφειοκρατίας, τη υπαλληλοκρατεία, του κοινοβουλευτι και του στρατού. Βλέπουμε λοιπόν ότι η καταστροφή του κράτου δεν σημαίνει αντικατάσταση, αλλά αγώνα ενάντια σε πολλαπλέ μορφέ εξουσία που ενσαρκώνονται σε αυτό και δημιουργία νέων μορφών. όπως περιγράφει και κριτικάρει ο Μάρξ στην περιγραφή τη κομμούνα, η οποία σύμφωνα με τον Έγκελσπαθ να είναι κράτο στην καθαυτό αυτό του. Το πολιτικό κράτο όμω δεν θα καταργηθεί ή απονεκρωθεί προτού, προτού καταργηθούν οι συνθήκε οι οποίε το γέννησαν. Πώ όμω θα γίνει αυτό? Ο Λέν θα πει τίνοντα προς τον σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό έχουμε την πεποίθηση ότι θα αρχίσει να μετεξελίσσεται και να εξαφανίζεται κάθε ανάγκη άσκηση βίας πάνω στους ανθρώπους ή ανάγκη υποταγής του ενός ανθρώπου στον άλλο, της μιας μερίδας πληθυσμού σε μια άλλη, γιατί οι άνθρωποι θα συνηθίσουν να τηρούν τους στοιχειώδους όρους της κοινωνικής ζωής και βίας και, και, και υποταγή». Δηλαδή, όσο και αν φαίνεται παράξενο, αυτό που έλεγε ο Λέν ήταν ότι ο τρόπος για να απονεκρωθεί τον κράτος είναι να συνηθίσουμε σε, ένα άλλο είδους, σε μια άλλη είδους κοινωνικότητα. Και όχι για παράδειγμα να επιφυληθεί μέσα από ένα κράτος, μέσα από ένα κόμμα. Η σοσιαλιστική κοινωνία και οι μορφές εξουσίας που θα εμπεριέχει θα προέλθουν από την καπιταλιστική κοινωνία, όχι ως απλή συνέχιση των μορφών με άλλους πρωταγωνιστές, αλλά ως όξυνση των προηγούμενων σχέσεων, κάτι που θα δίνει ίσω τη δυνατότητα για ξεπέρασμά του. Ο Λένι θα πει «Δημοκρατία για τη δεράστια πλειοψηφία του λαού και καθυπόταξη με τη βία, δηλαδή αποκλεισμό των εκμεταλλευτών, των καταπιεστών του λαού από τη δημοκρατία. Αυτή είναι η παραλλαγή της δημοκρατίας στο πέρασμα από τον καπιταλισμό στον κομμουνισμό. Η ποσότητα, όπως χαρακτηριστικά λέει, μετατρέπεται σε ποιότητα. Η πλήρη δημοκρατία μετατρέπεται μέσω τη συνήθεια σε απονέκρουση τη δημοκρατία. Παράλληλα όμω, επειδή ακριβώ η μεταβατική κοινωνία αναπτύσσεται στο έδαφο τη καπιταλιστική κοινωνία, η ισότητα που θα επιτευθεί θα είναι αστική φύση. Δηλαδή θα στηρίζεται στο ίση αμοιβή για ίση εργασία. Το αστικό δίκαιο θα καθορίζει ακόμα τι κοινωνικέ σχέσει. Όμω το αστικό δίκαιο, όπω και κάθε δίκαιο, προποθέτει την ανισότητα. Με τι καταπληκτικέ αυτέ φράσει, ο Λένιν αναδεικνύει το πρόβλημα τη διατήρηση μορφών ανισότητα ακόμα και στην μεταβατική περίοδο. Ε, για παράδειγμα, το να πει ίση αμοιβή για ίση εργασία, λέει ο Lenin, είναι, δεν είναι, εκφράζει μια ανισότητα. Για παράδειγμα, κάποιο μπορεί να έχει άλλε ανάγκε. Κάποιο να θέλει περισσότερη τροφή. Κάποιο να έχει οικογένεια. Κάποιο να μην μπορεί να δουλέψει, α πούμε, 10 ώρε, να μπορεί να δουλέψει μόνο 8. Κάποιοι να έχουν κάποιε ε, άλλε ανάγκε ή κάποια ε, ε, να μην έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν. Ε, η εκμετάλλευση μπορεί να σταματήσει, αλλά η ενισότητα θα συνεχίσει. Οι εξουσιαστικές σχέσεις θα υπάρχουν και χωρίς αφεντικά. Στον κομμουνισμό, για ένα χρονικό διάστημα, θα πει ο Λένιν, μένει όχι μόνο το αστικό δίκαιο, αλλά ακόμα και το αστικό κράτος, χωρίς αστική τάξη. Κλείνοντα. Στο κράτος και πανάσταση επιχειρείται να ειδωθεί η εξουσία υπό το της κρίσης της αστικής κοινωνίας στον ορίζοντα της οποίας ακόμα βρίσκεται ο Λένιν και ελπίζουμε και εμείς ακόμα. Η κρίση αναζητά την περαιτέρω αποσαφήνιση των πρετοραιοτήτων και καθηκόντων των ενεργών υποκειμένων, δηλαδή του προλεταριάτου, μέσω της ιστορικής συνείδησης. Έτσι, οι σχέσεις εξουσίας αποκρισταλώνονται ακριβώς στη στιγμή που υπάρχει δυνατότητα αλλαγής και κατάργησής τους, τη στιγμή δηλαδή της επανάσταση Πολλοί πριν και μετά το Λένιν προσπάθησαν να κατανοήσουν τις σχέσεις εξουσίας που διέπουν την καπιταλιστική κοινωνία, βλέποντάς τις σε ένα στατικό αστικό περιβάλλον, που ακόμα κι αν αλλάζει συνεχώς, απομακρύνεται η δυνατότητα κατάργησής του. Αν πρέπει να ξεπεράσουμε, λοιπόν, την αντίληψη του Μάρτ και του Λένι για τις σχέσεις εξουσίας στον καπιταλισμό, οφείλουμε να το κάνουμε υπερβαίνοντας τις προσπάθειές τους για αλλαγή της κοινωνίας. Να πω και ένα, ε, ένα τελευταίο. Ε, στο κράτος και επανάσταση, ο Λένιν, παραθέτωτας πάλι το μισό βιβλίο στηρίζεται σε παραθέματα του Μάρς και του Έγγελς, Παραθέτοντα πάλι, η θα πει ότι η εξουσία, η, συγγνώμη, η επανάσταση, όπου λέει ο Έγκελ, είναι το αυταρχικότερο πράγμα. Ε, εδώ έχει μεταφραστεί λάθο ω το αυθεντικότερο, αλλά κανονικά η μετάφραση είναι το αυταρχικότερο. Και αυτό νομίζω ότι έχει μία σημασία να το σκεφτούμε σήμερα. Δηλαδή, όλοι σκεφτόμαστε την επανάσταση ω ότι θα φέρει την ελευθερία, θα είναι κάπως μια επανάσταση στην οποία όλοι θα είμαστε ευχαριστημένοι. Αλλά μάλλον για το Μάρξ, για τον Engels ακόμα και για τον Λένιν, η επανάσταση ήταν κάτι διαφορετικό. Εμπεριείχε μέσα της την, την αυταρχικότητα και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώ, επειδή ακριβώς η επανάσταση προκύπτει ακριβώς μέσα από την αστική, αυτή την, την αστική κοινωνία και τις αντιφάσεις της οπότε για αυτό το λόγο νομίζω ότι ο Έγκελς ε, λέει ότι η επανάσταση ήταν το αυταρχικότερο πράγμα. Ε, αυτά, να πούμε. παράγραφο, ε, λέει για παιδί μου ότι το προεταριακό κράτος ε, ήταν να κράτος για παιδί μου, μια κρατημανομοντότητα που η πλειοψηφία θα καταπιέσει τη μειοψηφία. Mm. Mm -hmm. ε, να το εξηγήσω και το άλλο που, που ήθελα να ρωτήσω είναι που πάλι στο τέλος που λέει ότι θα... σημαίνει εξαφάνιση, απονέχρωση του κράτους, εξαφάνιση των τάξεων, αλλά και εξαφάνιση της πολιτικής, πώς την πολιτική επειδή, πώς την εννοεί. <συσίλωση> <συσίλωση> ε, για το πρώτο, για το ότι η πλειοψηφία θα καταπιέζει την μειοψηφία. Το γεγονός ακριβώς ότι διατηρείται αυτή η μορφή του κράτους, και ότι ε, είναι ακριβώς το προλεταρεία το οργανωμένο κυρίαρχη δύναμη σημαίνει ότι το προλεταρεία θα ασκεί την εξουσία του κάπου. θα την ασκεί ε, ακριβώς στην αστική τάξη αλλά αυτή ακριβώς η ακριβώς η εξάσκηση της ε, της εξουσίας προκύπτει πάλι από το γεγονός ότι ε, η ε, αυτή η κρατική δομή προέρχεται από την αστική κοινωνία, από την ταξική κοινωνία. Οπότε, για να γίνει μετάβαση, χρειάζεται ακριβώς αυτή η μορφή, στην οποία το προληταριάτο ταυτόχρονα θα προσπαθήσει να ασκήσει την εξουσία στην μειοψηφία και ταυτόχρονα να απονεκρώσει το, το κράτος. Για παράδειγμα, ο Λένιν, όπως αναφέρω και παρακάτω, θα πει ότι θα καταργηθεί ένα μεγάλο μέρος της υπαλληλοκρατίας, του στρατού, θα αλλάξει μορφή ο στρατός, θα προέρχεται πλέον από ένα πλασόματα εργατών. Αλλά ακόμα επειδή ακριβώς ε, αυτή η μορφή του κράτους προκύπτει από την ταξική κοινωνία, θα συνεχίσει να υπάρχει ανάγκη καταπίεσης της αστικής τάξης έτσι ώστε αυτή να μην μπορεί να, να ε, επανακτήσει τα προνόμια της. Αυτό είναι το πρώτο. Τώρα, για το, για την εξαφάνιση της πολιτικής και, το, και των τάξεων. Η πολιτική για τους ε, ριζοσπάστες αστούς, ε, ακόμα και για το Μάρξ, είχε υποταχθεί σε αυτό που λέμε κοινωνικέ σχέσεις. Δηλαδή, στην αστική εποχή, ήταν οι αστικές σχέσεις αυτές που δημιουργούσαν οποιοδήποτε είδος πολιτικής, οποιοδήποτε και να ασκούσε αυτή την πολιτική, είτε ήταν, ε, ε, ε, για παράδειγμα, ε, μια ολιγαρχία, είτε ήταν ε, μια, ένας βασιλιάς, είτε ήταν ε, μια δημοκρατία, θα έπρεπε να λάβει υπόψη του αυτές τις κοινωνικές σχέσεις. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ότι, ε, για παράδειγμα, ο Χέγγελ, έλεγε ότι προτιμάει μία μορφή βασιλείας παρά τη δημοκρατία. Γιατί λέει ότι στη δημοκρατία μπορούν να αφήσουν αυτό που λέμε τα ιδιωτικά συμφέροντα και με αυτόν τον τρόπο να, να γίνουν αυτά τα, τα ιδιωτικά συμφέροντα τροχοπαίδι σε αυτή την ανάπτυξη της, της, των κοινωνικών σχέσεων από τα κάτω. Οπότε με αυτή την έννοια η πολιτική είναι κομμάτι αυτό που λέμε των, των κοινωνικών σχέσεων, δηλαδή παράγεται από τα κάτω. Μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση, γίνεται το αντίστροφο. Αυτό που λέει ο Μάρξ, δηλαδή ότι το κράτος φαίνεται σαν να, σαν να άρχιπη της κοινωνίας. Σαν να, ε, υπό τη δυναμική του κεφαλαίου, το κράτος γίνεται κάτι ανεξάρτητο από την κοινωνία. Οπότε φαίνεται σαν να την εξουσιάζει. Ταυτόχρονα, ε, με την, ας πούμε, ο, ο Λουδοβίκος Βοναπάρτης, όπως προείπα, προ, ε, προκύπτει ταυτόχρονα με το γενικό εκλογικό δικαίωμα, Δηλαδή, οι άνθρωποι, επειδή ακριβώς ε, έχουν αποδυναμωθεί, έχουν μία ψήφο. Δηλαδή, επειδή έχουν αποδυναμωθεί οι κοινωνικές σχέ, σχέσεις, έχουν μία ψήφο την οποία μπορούν να δίνουν στον οποιοδήποτε με σκοπό να τους λύσει τα προβλήματα. Άρα, λοιπόν, ε, μετά την, ε, μετά την ε, βιομηχανική επανάσταση, ε, η πολιτική είναι πάνω από την κοινωνία. Αυτό που προσπαθεί να, να πει ο Λένιν σε αυτό το, σε αυτό το σημείο που ανέφερες, ήταν ότι με το προληταριάτο, το προληταριάτο ε, δεν θα προσπαθήσει να ασκήσει μία δημοκρατική πολιτική και να την εφαρμόσει αυτή. Θα προσπαθήσει να απονεκρώσει κάθε μορφή πολιτικής. Οποιοδήποτε κράτος, ακόμα και το πιο δημοκρατικό, ακόμα και το να πηγαίνουμε να συζητάμε, ας πούμε και να έχουμε μία συνέλευση, ας πούμε, που θα αποφασίζει για τα πάντα, ακόμα και αυτό, λέει ο, ο Λένιν, μπορεί να είναι ε, αυταρχικό, μπορεί να είναι εξουσιαστικό. Αν διατηρηθεί, δηλαδή, αυτή η μορφή του κράτους, ακόμα και δημοκρατική να είναι, θα είναι εξουσιαστική. Οπότε, ε, η ε, απονέκρωση του κράτους σημαίνει ακριβώς ότι θα, θα σταματήσουν να υπάρχουν οι ταξικές διαφορές, ε, όλοι θα έχουν δουλειά, για παράδειγμα, και ακριβώς επειδή θα έχουν όλη δουλειά και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να, ε, να μέσω της συνήθειας που λέει και ο, ο, ο Λένιν, να, να, αναπτυχθ, να αναπτύξουν αυτό το δυναμικό της αστικής κοινωνίας, ακριβώς επειδή λοιπόν θα εκλείψουν οι ταξικές διαφορές, δεν θα υπάρχει η ανάγκη για κράτος, ακόμα και του πιο δημοκρατικού. Κάπω έτσι νομίζω θα απαντούσες το ρότημα σου. Άρα, στην ουσία, ο Μάρξ πούμε, και ο Λένιν δεν θεωρούν την εξουσία σαν κατασταλτική δύναμη. Τόσο. Αλλά α, μόνο όταν αυτή δημιουργείται μέσα στον εκπληκτισμό. Αλλιώ γιατί λε, Ροδίμον, ότι και το προϊόντο να ανέβει στην εξουσία, τότε θα υπάρχει αυτό. Θα έχει μια εξουσία. Όμω, δεν θα είναι κατασταλτική. Λοιπόν, θα, θα είναι κατασταλτική στην αστική τάξη, προκειμένου να μην επανακτήσει τα προνόμια τη. Το θέμα είναι ότι ταυτόχρονα θα είναι κατασταλτική όσον αφορά τη σχέση της με την αστική τάξη, αλλά θα προσπαθήσει να την απονεκρώσει κιόλα, Δηλαδή, ακριβώς επειδή θα, θα εξαλειφθούν οι ταξικές διαφορές, δεν θα υπάρχει πλέον ανάγκη για κράτους. Ε, και σίγουρα υπάρχει μια σχέση εκμετάλλευσης, ε, που κάπως ε, ενσαρκώνεται, πούμε, στην ιδέα του κράτους. Το κράτος υπάρχει, αυτό που λέει, που, που είπε και ο Λένι, υπάρχει ως ε, ένας μεσάζοντας. Δηλαδή, όλοι ε, στρέφονται προς το κράτος ακριβώς για να τους, λύσουν, για να τους λύσει τις διαφορές. Το, το, το προλεταριάτο όταν έρθει στην εξουσία Τουλάχιστον αυτό σε σχέση με αυτό που αναφέρει ο Λέν. έτσι σήμερα μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα αναφέρομαι στο πώς το βλέπει ο Λέν μέσα από το κράτος και επανάσταση. Ε, θα διατηρήσει αυτή την κατασταλτική δύναμη ενάντια στην αστική τάξη. Δεν μπορεί να κάνει κι άλλως. Αλλά ταυτόχρονα επειδή θα επεκτείνει πούμε, αυτό το, το δικαίωμα στην εργασία σε όλους, ε, και θα δημιουργήσει δημοκρατικές δομές, όπως για παράδειγμα στην κομμούνα, έννοπλους σε κατάργηση της γραφειοκρατίας, συμμετριασμός της, της όλων αυτών των μηχανισμών, είναι ταυτόχρονα και κατασταλτικό και ταυτόχρονα απονεκρώνεται. Oh. <coughs> <coughs> ναι. Ίσως που στείλει η Μακλοϊκή, ρε παιδί. Αυτό το κράτος, ο στα της Μετά ποια θα αυτή το δομή, κοινωνικής οργάνωσης, κράτος. Ε, δεν υπάρχει κάποια αναφορά του Λένιν ή ακόμα και του Μάρξ σε αυτό που λες. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι μια κομμουνιστική κοινωνία. Δεν μπορούμε ότι καν αυτή, φανταστούμε. Γι' αυτό και ο Λένιν λέει ότι οι σχέσεις θα καθοριστούν από αυτό, που, από αυτό που αναφέρει ως ότι οι άνθρωποι θα συνηθίσουν σε άλλους όρους κοινωνικής ζωής. Για ε, παράδειγμα λέει, πώς είναι στο, όταν βλέπεις δύο άτομα στο δρόμο να μαλώνουν ε, και να προσθοκοπεί ο στον τον άλλον, πας και τους χωρίζεις. Δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι, ναι, αλλά τώρα πρέπει να, <coughs> να τηλεφωνήσεις στην αστυνομία και να το κράτο για να τους χωρίσει. Αυτό είναι ένα παράδειγμα με το οποίο ο Λένι λέει ότι για να λύσουμε τέτοια προβλήματα δεν θα χρειάζεται συνεχώς να, ε, να στρεφόμαστε προς το κράτος. Οπότε ακριβώς μέσω της συνήθειας. Τώρα αυτό μπορεί να ακούγεται πολύ ουτοπικό και πολύ αφηρημένο. Αλλά δεν είναι ότι το προληταριάτο ας πούμε... Και ξαναλέω, ε, μιλάω συγκεκριμένα για αυτά που... για την εποχή που γράφει ο Λένι για τον Μάρξ σήμερα... Μπορούμε να το δούμε τι ισχύει από όλα αυτά και τι προβληματισμούς θα θέταμε. Αλλά δεν είναι ότι το προλεταριάτο ανακαλύπτει ένα καινούριο κόσμο που δεν υπάρχει εξουσία. Το προλεταριάτο ακριβώς ε, θα προσπαθήσει να κάνει αυτό που ανεπαρκώς κάνει η αστική τάξη. Ανεπαρκώς κάνει το κεφάλαιο. Δηλαδή υπό μία έννοια και θα καταργήσει αλλά και θα φτάσει στα όριά του το, το, το κεφάλαιο. Θα πραγματώσει δηλαδή στην ουσία το κεφάλαιο. Αυτή την υπόσχεση ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν μέσω της εργασίας τους ελεύθερα να πετύχουν ε, ό,τι καλύτερο για τον εαυτό τους, να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Να ναι. Εδώ λέει ότι στα πλαίσιο της κοινωνίας σωστικό δίκαιο θα καθορίζει τις κοινωνικές. Mm -hmm. Οι κοινωνικές αυτές σχέσεις, την ουσία, δεν είναι οικονομικές. Γιατί, για να, ε, στην ε, αμυφή της εργασία για να υπάρχει μια ισοκαιμία, πρέπει να υπάρχει και μια ποιοτική διαφορά τις αξίες της εργασία της, της προσφορά. Η κοινωνία αυτή δεν μπορεί να αναπολύσει από αυτό το ε, αστικό δίκαιο, Κάτι ναι, αυτό είναι ο στόχο. Αλλά ο μάτι αυτό θέλει να το δει διαλεκτικά. Μπορεί μέσα από αυτή την φαινομενική ισότητα του αστικού δικαίου, η οποία όμω σολένει θα πει ότι είναι στην ουσία ανισότητα. Γιατί όπω για παράδειγμα, είπα, κάποιο μπορεί να έχει περισσότερε ανάγκε. Κάποιο μπορεί να μην μπορεί να δουλεύει τι α... αναγκαίε ώρε. Κάποιο μπορεί αυτό. να μην μπορεί να δουλέψει καν. Αυτό, α πούμε, δεν έχει δικαίωμα στο να. Να φάει. Υπάρχει μια φυσική, φυσική ανισότητα, να το πούμε έτσι. Μια φυσική ανισότητα στο ότι οι άνθρωποι δεν είναι ίσοι. Δηλαδή υπάρχει ένας φόβο για την ανισότητα. Όχι, απλά προσπαθεί ο Μάρξ και ο Λένι να διαχωρήσουν ε, αυτή τη φάση όπου θα ισχύει ακόμα αυτή η αρχή της εργασίας και το αστικό δίκαιο, δηλαδή ε, εν Όποιος δεν δουλεύει δεν τρώει, έτσι. Και α, α, ο Μάρξ και ο Λέι προσπαθούν να πούνε πώ από αυτή την αρχή πιστεύουμε ότι μέσω της συνήθειας και μέσω της, ε, της αλλαγής, αυτό, αυτό ακριβώς που λέει, των κοινωνικών θεσμών, για παράδειγμα του στρατού, του κράτους, ε, της, ε, της πολιτικής, της άσκησης εξουσίας, των, ε, ό, όλων των, των, των, των κοινωνικών σχέσεων, θα μπορέσουμε να... να μεταβούμε σε αυτό που λέμε κομμουνισμός, όπου πλέον δεν θα υπάρχει αυτή η ανάγκη, να υπάρχει ένα αστικό δίκαιο, μία αρχή, ακόμα και η αρχή της εργασίας, ότι πρέπει για ίση εργασία, ας πούμε, να παίρνω ίση αμοιβή. Και θα περάσουμε στο ότι ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο καθένας σύμφωνα με τις δυνατότητές του και ο καθένας ανάλογα με τι ανάγκες του. Αυτό είναι για το Μάρξ η τελική, το τελικό, ας πούμε, ε, στάδιο αυτής της ανάπτυξη. Να πεταβούμε σε αυτό, αλλά ο Μάτσος θα δει πώς αυτό γίνεται μέσα από αυτή τη μεταβατική μορφή. Και εδώ, ας πούμε, να προσθέσω κάτι. Ο Λένης στο, στο Κράτος και Επανάσταση συμφωνεί με τους Αναρχικούς σε ένα βαθμό, δηλαδή συμφωνεί στο ότι το, το κράτος είναι πάντα ένα εξουσιαστικό όργανο. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα καλό κράτος. Ε, αυτό που τον διαφοροποιεί από τους αναρχικούς, και το λέει μάλιστα ξεκάθαρο ότι συμφωνούμε με τους αναρχικούς, αυτό που τον διαφοροποιεί είναι αυτή η μετάβαση από το ένα στο άλλο. Δηλαδή ακριβώς επειδή αυτή η μεταβατική περίοδος θα προέλθει ακριβώς από, την, από, την, από μια καπιταλιστική κοινωνία, θα φέρει κάποια χαρακτηριστικά της. Δεν μπορεί να τα αναιρέσει. Και οι εργάτες είναι αστικά υποκείμενα. Υπ' αυτή την έννοια θα φέρουν κάποια χαρακτηριστικά από την, από την, αστική, από την καπιταλιστική κοινωνία. Ε, το στίχημα κάπως είναι, να μέσω της, ε, της αλλαγής αυτής και της ε, καθυπόταξης της μειοψηφίας από την πλειοψηφία, και της μεταντροπής αυτής της ποσότητας σε ποιότητα και μέσω της συνήθειας να ε, περάσουμε σε μία... Στην ουσία υπάθηση δεν μπορούσε να ήταν ε, η οικολεκτηριοποίηση τη κοινωνικής. Ναι, ο Μάρξ θα πει α πούμε ότι... Δηλαδή να του πάψει και να αποτελεί και να δείξουμε σε κάτι... Ναι, ο σοσιαλισμός είναι η κοινωνία των συνεταιρισμένων παραγωγών. Ε, ναι, αλλά το, το τι ακριβώς μορφές θα έχουμε σε αυτή την ε, κοινωνία, ε, δεν, δεν, ε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε τώρα. Δηλαδή δεν είναι θέμα απλά μιας προεικόνησης ή δεν είναι θέμα μιας, ε, μιας φαντασίας, να, σκεφ... να φανταστούμε τι μορφές θα έχουμε. Δηλαδή, οποιο, οποιοδήποτε σκέψη και να κάνουμε, και η φαντασία μας διαμεσολαβείται από αυτή, από αυτή τη δυναμική του κεφαλαίου προσπάθησης αναπέγραψης. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, δηλαδή, από αυτή. Να κάνουμε σκέψεις οι οποίες θα ήταν ελεύθερες για μια ελεύθερη κοινωνία. Γίνεται όμως το δεν γίνονται αυτές τις ε, δηλαδή, αν δεν υπάρχει το παιδί μου μια προεκπώνηση του το τι, το τι θα αντικαταστήσει το μετατοπικό κράτος, αυτή η απονέκδοση δεν μπορεί να γίνει όμως. Δηλαδή, ε, λέμε, παιδί μου, ότι σιγά σιγά στο παιδί μου θα υπάρχει μια μείωση της δεν θα, θα καταργηθεί κάποιοι προθεσμοί που θα πήγαν στο αστικό κράτος, αλλά. Mm -hmm. νομίζω ότι ήδη μου, παιδί μου, ταυτόχρονα δεν έγινε. Δημόσο, ας πούμε, είναι δεν... mm -hmm. ότι δεν υπήρχε, παιδί μου, έζηκε να προπρόκληση. Ναι, δεν υπήρχε, παιδί μου, το τι θα δικαταστήσει, ας πούμε, δηλαδή... Ε, Όχι, θα μειωθεί η γραφειοκρατία, το παιδί μου. Mm -hmm. ε, πώς θα διε... πώς θα... παιδί μου, όμως, πώς θα δηλώνει, ας πούμε γιατί την κοινωνία, στον μια γέννηση του θα γίνεται κάτι στου πολίτε, α πούμε. Ναι, ναι, κατάλαβα. Ε... Ε... Απ' να ότι... Κατάλαβα, Έχει ναι. να δημιουργηθούν οι μηχανισμοί οι οποίοι, ρε παιδί μου, όχι απλά θα κράτο, αλλά θα υπάρχουν μετά τον α πούμε, που να το κάνει ποτέ πούμε. Ο Λένιν γράφει το, όπω ε... είπα, το κράτο και επανάσταση τον Αύγουστο του 17. Δηλαδή σε συνθήκες που στη Ρωσία υπάρχει αυτό που λες. Υπάρχει μια διαδική εξουσία. Τα Σοβιέτ των εργατών από τη μία και μια αστική κυβέρνηση από την άλλη. Ε, ταυτόχρονα, όχι ταυτόχρονα, μάλλον και ο Μάρξ δεν μένει αμέτοχος με το τι συμβαίνει γύρω του. Για παράδειγμα, για αυτό που λες, ε, στην εναρκτήρια ομιλία του για την... Ε, ίδρυση της Πρώτης Διεθνούς, θα αναφέρει κάποια γεγονότα τα οποία είναι σημαντικά για αυτόν και τονωθούν ακριβώς στην ίδρυση της Πρώτης Διεθνούς. Το ένα από αυτά είναι, είναι ο Αμερικάνικο Εμφύλιος Πόλεμος και το άλλο είναι οι, οι συνεταιρισμοί των παραγωγών. Αυτό το, το συνεταιριστικό κίνημα. Άρα λοιπόν ο Μάρξ προσπαθεί και ο Λέ, να δει πώς αυτές οι μορφές που αναφέρεις, για παράδειγμα σήμερα μπορεί κάποιος να τις πει προϊκονιστικές, κάποιες νησίδες ελευθερίας, πώς να τις πούμε, κάποια εγχειρήματα ας πούμε, που δείχνουν σε ένα άλλο δρόμο, πώς ε, αυτά ε, προσπαθεί μάλλον να, δει, να, να τα δει αυτά σε σχέση με το τι συμβαίνει ε, γενικά, τι συμβαίνει συνολικά. Ε, ο Λενιν θα πει ότι αυτές οι μορφές εξουσίας είναι σημαντικές. Τον Απρίλιο ας πούμε, θα πει, θα, θα, με τις περίφημες θέσει του Απρίλιο θα πει ότι όλη η εξουσία πρέπει να πάει στα Σοβιέτη. Δηλαδή σε μορφές α, σαν αυτές που αναφέρεις. Αλλά ταυτόχρονα θα προσπαθεί να, θα να μην τις φετυχοποιήσει αυτές τις μορφές. Ε, και... Θέλω να πω ότι αυτά όλα και αυτές οι μορφές που αναφέρεις, όπως και για παράδειγμα η, η ταξική πάλη, η πάλη μεταξύ εργατών, καπιταλιστών ή η πάλη μεταξύ κινητές, κινημάτων ας πούμε, και εξουσίας, είναι μορφές ε, που αναδεικνύουν το πρόβλημα. Ω τέτοιε λαμβάνονται από τον Λένιν και τον Μάρξ και τους... Ε, και άλλους Ισοσπάστες, ε, δεν είναι μορφές που αναγκαστικά οδηγούν κάπου σε κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή σε μία, ας πούμε, οι συνεταιριστικές μορφές να οδηγούν στον κομμουνισμό που θα υπάρχει ο συνεταιρισμός. Και αυτό θα είναι το κύτταρο της νέας κοινωνίας. Είναι όμως μορφές που δείχνουν κάτι. Και εκεί ακριβώς έρχεται και η, η ιδεολογική πάλι, η πολιτική πάλι η θεωρητική πάλι που λέει ο, ο Λένιν, για να δείξει ακριβώς με ποιο τρόπο αυτές οι πολιτικές μορφές, αυτές οι μαναγκες μορφές φαίνεστε, του αγώνα των από τα κάτω ας πούμε, πρέπει να υψωθούν στο επίπεδο της συνείδησης. Πρέπει να δούμε δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Και αυτό τι σημαίνει είναι πάντα σκοτεινό υπό μία έννοια. Δηλαδή, όπως σου είπα, για το Μάρξ, το ας πούμε, ε, ο Αμερικάνικος εμφύλαιος πόλεμος για την κατάρρευση της δουλείας ή ε, οι συνεταιρισμοί των εργατών, του δημιουργούν την ανάγκη να κάνει μια διεθνή, τη διεθνή των εργατών. Το 1871, με την ε, ε, εξέγερση στην Κομούνα, ο Μάρξ θα, θα γράψει μια, μια κριτική στην Κομμούνα. Θα πει: Δού η, η δικτατορία του προλεταριατού. του. Ο Λένιν θα πει: Όλη η εξουσία στα Σοβιέ. Δηλαδή, πάντα αυτοί οι, οι, οι, οι πολιτικοί στοχαστέ χρησιμοποιούσαν με μια έννοια αυτές τις μορφές των από τα κάτω, του αγώνα των από τα κάτω. Ε, πάντα όμως είναι ανοιχτό το ερώτημα ε, με ποιο τρόπο το κάνουν αυτό. Δηλαδή, αν, είναι, αν το φεκτυχοποιούν, αν το βλέπουν στην ιστορική του στιγμή. Και πάντα είναι ένα ανοιχτό διακύβεμα πάλι, α πούμε, θεωρητική. Αν βάσει παιδί μου ε, τι οικονομικέ σχέσει για δηλαδή την παραγωγή και τι κοινωνικές σχέσεις κοινωνικέ σχέσει που με τον κόσμο είναι σε περασμένο. Πολύ δύσκολο. Ναι <laughs> ε... ε, γέμα Ναι, σε ένα βαθμό είναι και η γέννημα τη εποχή του ακόμα πιστεύω συνε... συνεχίζουμε να ζούμε στο... σε μία εποχή καπιταλισμού. Απλά η κρίση του έχει βαθύνει. Δηλαδή, ε... ζούμε και μία εποχή που ακόμα ας πούμε, συνεχίζει να υπάρχει εκμετάλλευση, ανισότητα, φτώχεια, ανεργία, αλλά ζούμε και σε μία εποχή στην οποία φαίνεται ότι η αριστερά με έναν τρόπο έχει αποτύχει να, να αλλάξει την κοινωνία. Δηλαδή ζούμε και υπό το, υπό το βάρος αυτής της αποτυχίας. Για παράδειγμα το 17 που ήταν κατά τη γνώμη μα μια... η στιγμή στην οποία έφτασε πιο κοντά αυτή η πραγμάτωση σε διεθνές επίπεδο, γιατί η δεν είναι μόνο στην Ρωσία. Ήταν και στην Ιταλία, στην Ουγγαρία και στη Γερμανία αλλά ακριβώ το γεγονό ότι απέτυχε αυτή η Επανάσταση να εγκαθιδρύσει διεθνώς ε, ε, μια άλλη κοινωνία, σήμερα το βάθεμα αυτής της, ε, <coughs> της προβληματικής. Οπότε, ακόμα και αυτό που λες, η σχέση μεταξύ οικονομίας και ξέρω εγώ, των υπόλοιπων κοινωνικών σχέσεων, έγινε ακόμα πιο σκοτεινή. Δηλαδή εκεί που υπήρχε μία δυνατότητα να, ε, το πω, να έρθουν αυτά τα προβλήματα στην επιφάνεια και να λυθούν, ε, έγινε το αντίθετο. Και ένα παράδειγμα πιο απλό για, να, για αυτό που λέω είναι, τα, είναι το ότι για παράδειγμα σκεφτείτε τα κινήματα που υπήρξαν τη δεκαετία του 60. Έχουμε το φεμινιστικό κίνημα. Έχουμε το οικολογικό κίνημα, έχουμε το κίνημα ενάντια στο, στο, στο ρατσισμό. Δηλαδή, βλέπουμε ότι κινήματα κάπως τα οποία ε, ε, είναι αυτό που λέμε μονοθεματικά, δεν υπάρχει κάτι που να τα συνδέει, το μία έννοια. Βγαίνουν τότε, δηλαδή μετά την αποτυχία αυτή τη, της Επανάστασης και ακριβώς επειδή υπήρχε αυτή η αποτυχία να αλλάξουμε συνολικά την κοινωνία, βγαίνουν με μεμονωμένα, ας πούμε, κινήματα. Ε, άρα, λοιπόν, σήμερα θα έλεγα ότι μάλλον συνεχίζουμε, αυτή είναι η ελπίδα, να ζούμε υπό τον καπιταλισμό, αλλά θα έλεγα επίσης ότι δεν μπορούμε να δούμε ούτε τις οικονομικές σχέσεις καθαρές. Δηλαδή, για παράδειγμα... Ο Μάρκς θα πει ότι ακριβώς η, οργα... η οργάνωση της εργατικής τάξης είναι αυτή που δημιουργεί το... την αστική τάξη και κατά επέκταση και τον καπιταλισμό. Δηλαδή ο αγώνας των από τα κάτω δημιουργεί, ξέρω εγώ, την οικονομία και τους νόμους της οικονομίας. Σήμερα που κάτι τέτοιο δεν φαίνεται, δεν βλέπουμε ας πούμε διεθνώς κινήματα να παλεύουν, εγώ, με μια ιστορικότητα, να παλεύουν για για κάποια πράγματα. Βλέπουμε κυρίως με μονωμένες αιστείες αντίστασης. Ε... Αυτό δημιουργεί, ας με την αίσθηση ότι... ή μας δημιουργεί, ας πούμε, την... την το ερώτημα αν ακόμα ζούμε σε αυτή την εποχή του καπιταλισμού. Δηλαδή, σε τι συνίσταται σήμερα ο καπιταλισμός. Συνείσταται στην εκμετάλλευση. Και η εκμετάλλευση αυτή πώ φαίνεται, απλά με το να πάρω ας πούμε, ένα κατάλογο αμοιβή εργατών και να πω ότι ο ένα παίρνει ξέρω εγώ, 100 ευρώ και ο άλλο παίρνει και ο ένα καπιταλιστή παίρνει 5.000. Αυτό είναι α πούμε σήμερα η εκμετάλλευση. Θέλω να πω ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αυτέ οι μορφέ ανάδειξη του προβλήματο, να το κάνουν αυτό, δηλαδή αυτά τα, τα κινήματα, που, το εργατικό κίνημα, στην εποχή του Μάρκ, στο κομμουνιστικό κίνημα, την εποχή του Λένιν, αυτή η πραγματικότητα, η οποία νομίζουμε ότι είναι πολύ εφανερή και έκδηλη, συσκοτίζεται ακόμα περισσότερο. Και όλες οι κοινωνικές σχέσεις συσκοτίζονται ακόμα περισσότερο. και ναι Το παράδειγμα που ανέφερα σε σχέση με τα κινήματα που φαίνονται σαν να είναι μονοθεματικά, σήμερα, α πούμε, για παράδειγμα, μπορεί κάποιο να είναι... Ε, Αντιφεμιστή, αλλά να μην έχει καμία σχέση με το, με το τι συμβαίνει γενικά στην πολιτική. Μπορεί να πάρει να είναι αντιρατσιστή ή μπορεί να, εγώ, να ασχολείται με, με τον αντικαπιταλισμό αλλά να μην τον ενδιαφέρει το. Ε, το ο, ο, να μην τον ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Θέλω να πω το ότι δεδομένου ότι έχει σπάσει ο ομφάλιος λόγος μεταξύ της αριστεράς και των κινημάτων, δεν μπορούμε να δούμε ακριβώς ούτε την οικονομία, ούτε τις υπόλοιπες κοινωνικές σχέσεις. Και ο, ο Αντώρνο έλεγε ότι σε σχέση με τις παραγωγικές δυνάμεις, η, η κοινωνία μας φαντάζει βιομηχανική κοινωνία. Δηλαδή, παντού, ξέρω εγώ, επικρατεί αυτό το μοντέλο παραγωγής, το βιομηχανικό. Αλλά σε σχέση με τις ε, παραγωγικές σχέσεις, ζούμε μάλλον ακόμα ε, σε, στον καπιταλισμό. Αλλά, ναι, είναι ένα μεγάλο και ανοιχτό ερώτημα. Εμείς προσπαθούμε να το θέσουμε και αυτό, δηλαδή, αν ακόμα ζούμε στον καπιταλισμό. Και σε τι συνίσταται το ότι ζούμε σήμερα στον καπιταλισμό. Είναι πούμε, ο καπιταλισμός όπως προείπα μόνο κάποιοι δίκτες οικονομίας που απλά λένε ότι υπάρχουν φτωχοί και πλούσιοι ή είναι για παράδειγμα ένα ζωντανό οργανωμένο κίνημα που θέτει, ξέρω εγώ, τις προϋποθέσεις για ξεπέρασμα του καπιταλισμού. Και νομίζω ότι, Γι αυτό προσπάθησα να κλείσω και έτσι, ο... το γεγονός ότι ο Λένιν γράφει το κράτος και επανάσταση εκείνη την περίοδο, σχετίζεται με αυτό. Δηλαδή το ότι οι αγώνες των από τα κάτω αναδεικνύουν αυτό το πρόβλημα του κράτους. Δεν προσπαθεί ο Λένιν να πει, ε, εγώ σκέφτηκα όλα τα προηγούμενα χρόνια και έβγαλα μια θεωρία για το κράτος και είδου. Ή να πει ότι αυτή η θεωρία του κράτους θα ισχύει, ας πούμε, για πάντα. Οι αγώνες των από τα κάτω κάνουν πιο έκδειλο το κράτος. Και το τι είναι το κράτος, τι είναι η οικονομία που λες, τι είναι οι κοινωνικέ σχέσεις. Σήμερα κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν φαίνεται να υπάρχει. Γι' αυτό μπορούμε έτσι πολύ εύκολα να μιλάμε για καπιταλισμό, για εργατική τάξη, για τάξεις γενικότερα. Πάντως, κατά τη γνώμη μας, το Μάρξ δεν είναι, υπάρχει αυτό το σχήμα βάση επικοδόμου. Δηλαδή, δεν είναι μια κύρια αντίφαση που γεννάει άλλες. Ε, και ένα παράδειγμα, πούμε, να το πούμε, ένα παράδειγμα καλύτερα, είναι ότι ο Μάρξ δεν έγραφε πάντα για την οικονομία. Ε, στα, στα νεανικά του χρόνια θα προσπαθήσει να μιλήσει για τη δημοκρατία. Το 1848, μετά το, θα γράψει το Κομμουνιστικό Μανιφέστο το 1848. Μετά την αποτυχία της Επανάστασης θα προσπαθήσει να δει αυτή την, ε, αυτό το φαινόμενο του βοναπαρτισμού, όπως προσπάθησα να πω. Δηλαδή ότι όλη η κοινωνία υποτάσσεται σε αυτόν ένα κάθαρμα, ας πούμε, που υπόσχεται σε όλους όλα και στο τέλος ε, διαλύει τους πάντες θα προσπαθεί, λοιπόν να, να, να, να κάνει κριτική σε αυτή την ανάλυση της της δημοκρατίας και του βοναπαρτισμού. Ε, μετά όταν βλέπω ότι και αυτό ε, από την χάνη, από μια έννοια, οι, ε, οι δεκατίες του 50 και του 60 θα είναι κάπως αυτό που λέει οι δεκατίες και πολιτικής απάθειας. Θα προσπαθήσει να αναδείξει αυτή την κριτική στην πολιτική οικονομία, δηλαδή την κριτική στους, στους, στους αστούς πολιτικούς οικονομολόγους. Γιατί ακριβώς δεν υπήρχαν ε, ε, εργάτες οικονομολόγοι που να τους ξεπέρασαν αυτούς. Αλλά το πρόβλημα έχει τεθεί. Πρέπει να ξεπεραστεί αυτή η κοινωνία. Ε, όπως λέει η αρχή τάξη, δεν άρχει πλέον. Πρέπει να ξεπεραστεί, αλλά δεν μπορεί να ξεπεραστεί έτσι άμεσα. Δηλαδή απλά να βγούμε στον δρόμο και να κάνουμε ξέρω εγώ, εξεγέρσεις ή οτιδήποτε. Ο Μάρσε κριτικάρει αυτούς που του δεκαετία του 50 και του 60 θα στηρίζουν ε, ε, κάθε αγώνα και, κάθε, ξέρω εγώ, και θα βαφτίζουν κάθε μεμονωμένα αγώνα εξέγερση. Θα κάτσει ξέρω εγώ, σε ένα γραφείο και μαζί με τον Έγκλης θα προσταθεί να κάνουν, να κάνουν αυτό. Και νομίζουν ότι αυτό είναι σημαντικό, να γράψουν το κεφάλαιο να γράψουν μια κριτική της πολιτικής οικονομίας. Το πρόβλημα έχει τεθεί, λοιπόν, αλλά ο Μάξος θα να το δει μέσα από, μέσα από αυτή την προσπάθεια. Ε, και ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι ο Τρότσκι, ε, σε ένα βιβλίο του ε, για, την, για την Οκτωβριανή Επανάσταση, θα πει ότι όλη την περίοδο αυτή την επαναστατική του 17, οι οικονομικές σχέσεις, πάνω-κάτω έμειναν ίδιες. Δηλαδή, δεν άλλαξαν και πολύ, δεν μεταβλήθηκαν. Αυτό που γέννησε τη δυνατότητα για να κάνουν, για, για κάνουν ε, ε, ε, πολιτικοί οι και ο Λένιν, ήταν ακριβώς ο πόλεμος. Δηλαδή, δεν ήταν οι οικονομικές σχέσεις που γεννούσαν άμεσα αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, την πάλι των εργατών, για τα αφεντικά του, για τα μεροκάματα και όλα αυτά. Ήταν ο πόλεμος, δηλαδή μια άλλη μορφή, όχι, όχι η οικονομική μορφή. Ε, σήμερα αυτό πάλι είναι σκοτεινό, δηλαδή μέσα από ποιο, ποια μορφή μπορούμε ε, να θέσουμε αυτό το ζήτημα του, του ξεπεράσματος του, του, του καπιταλισμού. Αυτό επίση είναι ένα ανοιχτό στίχημα. Τι μπορούμε δηλαδή, να χρησιμοποιήσουμε σήμερα για να κάνουμε πολιτική, Πάντω, λοιπόν, είναι. Κάποιο μπορεί να έχει παιδί με πολλαπλέ ταυτότητε, α πούμε, εκμετάλλευση ή εκμετάλλευση. Δηλαδή και επίση ότι ανισότητε είναι σε κοινωνικέ σχέσει, οι οποίε δεν είναι αστεράκτηστοι στο ζήτημα τη οικονομία, Είναι. Οπότε αυτό να επηρεάζει, α πούμε, αρκετό από το. Για παράδειγμα, πολλαπλέ είναι ότι ένα άνθρωπο ή μια γυναίκα μπορεί να είναι κλοϊθιστό. Δηλαδή, από το πόρατε και στο οικονομικό κομμάτι. μια ανισότητα, που ποιότητα Μια δημιουργημένη συμβαλληλεπίδραση, πούμε. Και, μάλλον, και Ναι, απλά το, το ζήτημα είναι μπορείς, ας πούμε, από αυτές τις μεμονωμένες σχέσεις να... Είναι συνδέσεις αγώρους, Όχι απαραίτητα να συνδέσεις, δεν είναι θέμα σύνδεση, Δηλαδή, το γεγονός ότι, ας πούμε, μπορεί να... Ε... να υπάρχει μια εξουσιαστική σχέση. Με ποιο τρόπο μπορεί να συνδεθεί με Μα... Μα... Μα αυτό που τέλος πάντων προσπάθησα να να αναδείξω με, την, με αυτό το ζήτημα της, του ξεπεράσματος της αστικής κοινωνίας. Και όχι έτσι αφηρημένα, δηλαδή, δεν, όχι να πούμε ότι α, βλέπω να υπάρχει μία εξουσιαστική συμπεριφορά, α, θα την βαφτίσω ας πούμε πατριαρχία, μπορώ να την βαφτίσω και καπιταλισμός και λέω ότι α, είναι φανερό επειδή το είδα ας πούμε εμπειρικά, έχω αυτό το δεδομένο, Άρα υπάρχει καπιταλισμός και άρα, ας πούμε, ε, μπορώ να μιλήσω εύκολα για αυτόν. Και να κάνω ας πούμε κάπω το, το καθήκον μου, λέγοντας ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τον καπιταλισμό. Δηλαδή, με ποιο, με ποιο τρόπο μία εξουσιαστική σχέση σήμερα θέτει αυτό το πρόβλημα του καπιταλισμού και των καπιταλιστικών σχέσεων στο σύνολό του το εργατικό και το κομμουνιστικό κίνημα την εποχή του Μάρς και του λέν προσπάθησαν να το θέσουν αυτό το ερώτημα. Και χρειάστηκε κάπως η... αυτή η... η ιστορική συνείδηση του Μάρς και του Λέννη για, το... για, να... για να το εκφράσουν καλύτερα. Σήμερα αυτό πάλι παραμένει θολό. Δηλαδή δεν είναι το θέμα αν υπάρχει εκμετάλλευση μεταξύ για παράδειγμα εμένα, ως μεμονωμένου ατόμου και ενό ε, ξέρω εγώ, άλλου. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν αναδεικνύει... να το πούμε, δεν αναδεικνύει αρκετά φανερά, δεν κάνει αρκετά φανερό το πρόβλημα του καπιταλισμού. Παραμένει απλά στο επίπεδο του ότι εγώ ως άτομο, ξεκομμένο από, από οτιδήποτε άλλο, έχω μια σχέση με κάποιον άλλο και η οποία μπορεί να είναι εξουσιαστική. και όταν να πούμε ο Λένιν αναφέρεται στο ζήτημα της εξουσίας, στο ζήτημα του κράτους, μπορούμε να πούμε ότι έχει μια κοσμοιστορική σημασία για ποιο λόγο; Για το λόγο το ότι είδαμε ότι η αλλαγή που έφερε, ας πούμε, η επανάσταση του 17 ή η αποτυχια μάλλον τη επανάσταση του 17, είχε, κάποια κοσμοϊστορικά, είχε, είχε κάποιες, κάποια κοσμοϊστορικά αποτελέσματα. Δηλαδή δεν ήταν απλά ένα ζήτημα εξουσία μεταξύ κάποιων ατόμων ή κάποιων ομάδων πληθυσμών. Δηλαδή η καποιων ομαδων πληθυσμου δηλαδη συνείδηση για αυτά τα προβλήματα μπορεί να οδηγούσε στο, στο αν ας πούμε, θα απαλωτριωθούν οι καπιταλιστές. Αν θα υπάρξουν άλλες μορφές κράτου. Αν, για παράδειγμα, θα δοθεί το εκλογικό δικαίωμα στις γυναίκες που δόθηκε από πρώτη φορά από, από αυτέ τι επαναστάσεις. Αν, ας πούμε, θα συνεχίσει να υπάρχει αυτός, αυτή η εκμετάλληση. Αν θα συνεχίσει να υπάρχει ο πόλεμος; θέλω, θέλω να πω ότι ε, δεν ήταν απλά η περιγραφή κάποιων μεμονωμέν περιστατικών εξουσία. Ήταν ακριβώς ο τρόπος μέσω του οποίου μπορούσε αυτή η κοινωνία να μετασχηματιστεί, να αλλάξει. Σήμερα δεν νομίζω ότι βλέπουμε ακριβώς ή υπάρχει ακριβώς αυτό το ε, ζητούμενο όταν αναφερόμαστε σε εξουσιαστικές σχέσεις. Πολλές φορές το κάνουμε από μία ηθική, από μία, ίσως και μία αντίδραση, ίσω μία... Ε, αν ημπόρια. Δεν δίδετε με το ζήτημα, ας πούμε, που ξεκαρίνει το, το καπιταλισμό είναι αρκετό. Αν δεν το που λέμε, και είναι, παιδευτό, ας πούμε, τα σχηματισμένη κοινωνία... Είναι, βλέπουμε αυτό, είναι και ή όχι. Αν είναι καπιταλισμό, okay. Για παράδειγμα, ο Φουκώ προσπάθησε να διεισδύσεις όλες αυτές τις εξουσιαστικές σχέσεις. Μίλησε για τη σεξουαλικότητα, μίλησε για την τρέλα, μίλησε για την... Ε, ε, για... Ξέρω εγώ, τους ε, ε, μηχανισμούς ελέγχου, προσπάθησε δηλαδή να εμβαθύνει αυτό το πράγμα. Το θέμα όμως είναι ότι αυτή η εμβαθύνηση δεν έχει τίποτα κακό. Μια χαρά είναι. Αλλά το θέμα είναι με τι συνοδεύεται. Δηλαδή το θέμα είναι η πολιτική. Αν αυτό το, το έκανε, π... ή μάλλον αυτή η προσπάθεια του Φουκώ δεν συνοδεύτηκε από μια προσπάθεια για να εκφραστούν κάπως αυτά, τα, τα, αυτά που έλεγε. Ήταν κάπως μια προσέγγιση περισσότερο ακαδημαϊκού tip. Μια προσέγγιση ας πούμε να αναδείξω πιο καθαρά το πρόβλημα. Ενώ το πρόβλημα και η κρίση είχε βαθύν. Δηλαδή μπο, με, μάλλον μετά την αποτυχία των επαναστάσεων μπορούμε λιγότερο, αυτό που είπα και πριν, να δούμε και την οικονομία και τις εξουσιαστικέ σχέσεις. Άρα, είναι, είναι, γι' αυτό είναι και πρόβλημα ιστορικής συνείδησης. Ε, ή, για παράδειγμα, ο Αλτουσέ, εκείνη την περίοδο, θα προσπαθήσει να πει επίσης ότι το ζήτημα είναι η ταξική πάλη. Και το και ότι το κύριο, ας πούμε, στο Μάρξ είναι η ταξική πάλη. Εν τούτης, είδαμε ότι τα κινήματα, ας πούμε της δεκαετίας του 60 σε μεγάλο βαθμό πέτυχαν αλλά δεν άλλαξαν την κοινωνία. Ε... Οπότε κάπως υπάρχει ανοιχτό ακόμα αυτό το πολιτικό διακύβερμα. Δηλαδή τι σημαίνει ας πούμε αυτό το ότι ε, μπορούμε σήμερα να μιλάμε με καλύτερους όρους για την εξουσία, για τον καπιταλισμό, για την οικονομία για τους αγώνες των από Και άμα το κάνουμε θα έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, ας πούμε. Και αν υπάρχει πραγματικά ανάγκη, ας πούμε, να ξεπεράσουμε παλιότερες επαναστατικές θεωρίες, όπως ο αναρχισμός, ο μαρξισμό, αυτό το πράγμα θα φέρνει κάτι καλύτερο ή αυτό το πράγμα με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει. Ο Λένιν όμως κατά τη γνώμη και ο Μάρξ, προσπαθεί να δει και το ζήτημα της εξουσίας μέσα από αυτό το... όχι σαν κάτι στατικό, αλλά σαν κάτι που μετασχηματίζεται. Και το ζήτημα είναι να μετασχηματιστεί προς μία χειραφετητική κατεύθυνση. Αυτή είναι όλη η προσπάθεια και του Λένιν και του, του Μάρκς. Δεν είναι απλά δηλαδή, ζήτημα κατάδειξη του προβλήματο. Να εδώ υπάρχει μια εξουσιαστική σχέση ή οι εξουσιαστικέ σχέσει, α πούμε, ε, έχουν αυτού και αυτού του μηχανισμού, του οποίους μπορούμε να του δούμε. Να και ο Φουκό που ανέφερα για παράδειγμα πριν, κάνει μια ανάλυση η οποία σταματάει περίπου την εποχή που γράφει ο Μάρξ για τον μοναπαρτισμό. δηλαδή περίπου στα μέσα του 19ου, κάπου εκεί τουλάχιστον πούμε στα, στα μεγάλα του έργα. Αν το γνωρίζεις, μάλλον είναι μάλλον πιο γενικότητα η ερώτηση. Γιατί ο... γιατί. Ο Ωρας της Κυτατορίας του Προλεταριάτου είπε την υποκρινοποίηση ο Μάρκς. Ο έχει κάποιο... Τι συσχετισμό, ας πούμε, έχει με το πώς εννοούμε η Κυτατορία τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή εκφράζει mm. κάτι αποβιταχικό, α το πούμε έτσι. Αν το ξέρετε, εντάξει, δεν... Ε, δεν ξέρω ίδιο, από, δύο, δύο, από δύο, πού δύο, ακριβώς δύο. προκύπτει αυτός ο όρος. Ο Μάρξ όμως, ο ίδιο θα πει ότι δεν ήμουν εγώ αυτό που ανακάλυψε την ταξική πάλη. Αν πρέπει να μου καταλογιστεί κάτι είναι ότι είπα ότι αυτή η ταξική πάλι οδηγεί αναγκαία στη διδακτορία του προληταριά του όντως δηλαδή ήταν κάτι κεντρικό για το ΜΑΞ. Δικτατορία πιο πολύ με την έννοια της υποταγής, της αστικής τάξης, δηλαδή της μειοψηφίας στην πλειοψηφία. Το προλεταριατό θα αυτού. χρησιμοποιήσει βία. Mm. Βέβαια, για παράδειγμα, όσο πιο πλατιά είναι η Πανάσταση, όσο πιο, πιο δημοκρατική, τόσο λιγότερη βία θα χρησιμοποιήσει. Αλλά... Ακριβώς επειδή θα αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει βία, ε, νομίζω βαφτίζεται την κοινωνική βοηθυντική πολιταριά του. δηλαδή πιο ναι, πολύ χειράζει, πιστεύει μια πολιτική, ας πούμε, μια ε, κοινωνική ας πούμε, κυριαρχία μια στάξη που σε μια άλλη, παρά μια ας πούμε, πολιτική μορφή, ας πούμε. Δεν θα το έλεγα τόσο πολύ. Πολιτική πολιτική κυριαρχία μια τάξης απέναντι σύμφωνης. Σε... Ναι, ναι. Δεν θα το λέω ακριβώς έτσι. Άποψή ε, μου είναι ότι συνδέεται περισσότερο με ένα μηχανισμό καταπίεσης. Δηλαδή, κάπως ένα μηχανισμό που να καταπιέζει την αστική τάξη έτσι ώστε να μην μπορεί αυτή να επανακτήσει κάποια ε, δικαιώματα που είχε. Υπό αυτή την έννοια, δηλαδή νομίζω ότι είναι περισσότερο αυτή η μορφή καταπίεσης παρά μια πολιτική δομή. Δεν είναι πολιτική δομή με την έννοια, ας πούμε, θα χρησιμοποιήσω εργάτες προλετάριους συγκεκριμένου σε όλες τις ε, θέσει ας πούμε, του κρατικού μηχανισμού. Ε, Α μην ξεχνάμε και ότι ο Λένιν ε, υποστήριζε τη δικτατορία του πλουταριά και της αγροτιά. Ε, δεν δηλαδή πάντα. Ναι, σε, σε, σε, δεν θα υπάρχει πλέον αυτό που λέμε η παλιοκρατεία, η γραφειοκρατία. Οι νευραλικές θέσει θα ε, πληρωθούν από είτε από επαναστατικούς, ας πούμε, θεσμούς, όπως τα Σοβιέτ, είτε από εργάτες, οι οποίοι θα αναλάβουν και το, και το ρόλο που είχε προηγούμενα ο στρατός. Αλλά... περισσότερο θα είναι... μορφή επιβολής. Δηλαδή τα μέτρα που θα αναγκαστεί να πάρει το Προλυταριάτο, για να καταπιέσει την, την αστική τάξη. Και βέβαια και για να ακριβώ να την καταπιέσει, για να βγάλει όλο αυτό το δυναμικό έτσι που είπαμε ότι είναι αναγκαίο για να μετασχηματιστεί η καπιταλιστική και η σοσιαλιστική κοινωνία. Και ο Λένιν ο ίδιο ήταν ενάντια, ας πούμε, στην ταύτιση του κράτους και του κόμματος και ήταν υπέρ, ας πούμε, της ελεύθερης δράσης των συνδικάτων ή των Σοβιέτ. Δεν ήθελα, ας πούμε, να γίνουν όλα ένα. Ας πούμε, το, το, το, το κόμμα, επειδή θα ήταν, ας πούμε, η πρωτοπορία, να είναι αυτό που εξουσιάζει και στα Σοβιέτ και στο, και στο κράτος, να είναι αυτός, αυτό που θα γύρω ότι θα χτιστεί, ας πούμε, ε, η σοσιαλιστική κοινωνία. Προσπάθησε να, να διατηρήσει αυτή τη διάκριση, τη μη ταυτότητα μεταξύ μορφών της κοινωνίας των πολιτών, ε, ε, εγώ, οργανώσεων, ενώσεων, ακόμα και πολιτικών κομμάτων, του, του κράτου σαν κρατικός μηχανισμός ε, που θα ήταν και επιβολή να αστική τάξη και κάποια στοιχεία που θα διατηρούνταν και του κόμματο που είναι κάτι μια ελεύθερη ας πούμε συνένωση ανθρώπων Μία άλλη ερώτηση νομίζω που θα μπορούσε να, να τεθεί είναι για την, για την εξουσία μέσα, σε, μέσα στο κόμμα ή μέσα σε οποιαδήποτε πολιτική οργάνωση. Δηλαδή, ας πούμε, τι σχέσεις υπάρχουν μέσα σε ένα κόμμα, πώς αυτές οι σχέσεις αντανακλούν κοινωνικές σχέσεις και τι γίνεται ακόμα και στην περίπτωση που, ας πούμε, μπορεί για παράδειγμα κάποιος να πει ότι αυτό που είδαμε στη Σοβιετική Ένωση ήταν η ταύτιση του κράτους με το κόμμα και, ας πούμε, η υποταγή όλης τις, ε, όλων των κοινωνικών σχέσεων στις, ε, ε, στις αποφάσεις ενός κόμματος. Ε, εγώ θα έλεγα ότι... Το να, αυτή η άνοδος της ε, κομματικής ας πούμε, πολιτικής και της πολιτικής μέσα από ένα κόμμα ε, είχε σχέση, ήταν ε, στοιχείο, ενός αυξανόμενου αυταρχισμού στην, στην αστική κοινωνία. Δηλαδή είναι πάλι ένα αποτέλεσμα της σύντας του φελελευθερισμού. Με, με πιο... Ε, Γιατί το λέω αυτό. Γιατί, για παράδειγμα, οι φιλελεύθεροι, ο Κάντι, ο Ρουσσό, θεωρούσαν, ας πούμε, ότι είναι αδιανόητο για κάποιον να κάνει ένα, ένα κόμμα, ας πούμε, μέσα στην κοινωνία. Αυτό το κόμμα, ας πούμε, πίστευαν οι γαστές ότι θα στραφεί ενάντια στο γενικό συμφέρον της κοινωνίας. Είναι ένα μεμονωμένο, ας πούμε, συμφέρον, που έχει ως στόχο να... Ε, να υποτάξει όλη την κοινωνία προς, το, προς, το, προς το, τη, τη, τη δική του θέληση. Οπότε αυτό απορριπτόνταν εντελώς από τους, ε, ε, από τους αστούς ριζοσπάστης. Ωστόσο με την, ε, ε, με με την ανάλυση αυτό που είπαμε, του βοναπαρτισμού και του που αναδείται ταυτόχρονα με την... Με το, με το μαζικό εκλογικό δικαίωμα. Δηλαδή οι άνθρωποι ψηφίζουν και εκλέγουν ένα κάθαρο. Ε, και η αποτυχία βέβαια μετά της επανάσταση 48 θέτουν αυτό το πρόβλημα της πολιτικής. Δηλαδή με ποιο τρόπο ε, μπορεί να υπάρξει η πολιτική συγκρότηση μέσα στην, στην κοινωνία πλέον, ας πούμε, δεν έχει ένα γενικό συμφέρον. Έχει κομματιαστεί η κοινωνία σε τάξεις και η κάθε τάξη προσπαθεί, ας πούμε, να πετύχει κάτι. Ε, άρα, λοιπόν, η αποτυχία αυτή του φελελευθερισμού γεννάει και, και η αποτυχία και, του, και των εργατών στην εξέγερση του 1948, γεννάει αυτή την ανάγκη για αυτό που θα πει ο Μάρξ, στη, απευθυνόμενος στη Λίγα των Κομμουνιστών, μία οργάνωση στην οποία ήταν μέλος, την, την ανάγκη για πολιτική αυτοτέλεια της εργατικής τάξης, ε, η οποία με κάποιο τρόπο πρέπει να εκφραστεί. Ε, όπως προείπα, ε, στη, ο Μάρξ εμπλέκεται κάποιες φορές με την πολιτική, και στη Λίγα των Κομμουνιστών και ιδρύοντα την πρώτη διεθνή, αλλά μαζικά α μαρξιστικά κόμματα και κομμουνιστικό κίνημα έχουμε μάλλον μετά το θάνατο του, του Μάρξ. Ε, ακόμα και τότε ο, ε, ο Λένιν, η ή Λούξεμπουργκ ή ο Τρότσκι δεν θεωρούσαν του τους, ας του ότι ήταν επαναστάτε, επειδή ήταν μέλη ενός, ε, ενός κόμματο. Ακόμα και αν αυτό το κόμμα υποτίθεται πρωτοπορία. Δηλαδή προσπαθούσαν εκεί μέσα να είναι η κριτική φωνή αυτού του κόμματος και αυτού του σημαντισμού. Το κόμμα υπήρχε, υπήρξε για κάποιο λόγο, ήταν σύμφωτο με την άνοδο ε, της δημοκρατίας και της πολιτικής περσίδης. Οπότε ε, υπήρχε ανάγκη για να αναδειχτεί ο ρόλος του κόμματος. Δηλαδή και ο Λένιν και η Λούξεμπουργκ ε, προσπάθησαν ακριβώ μέσω της κριτική τους να αναδείξουν αυτό το ρόλο του κόμματος. Το κόμμα δεν ήταν, θέλω να πω, αναγκα... αναγκαία κάτι προοδευτικό. Εν είχε και στοιχείο πιστοδρόμηση. Γι' αυτό, για παράδειγμα, η Luxemburg θα προσπαθεί να κάνει κριτική στο, στο Γερμανικό Σελδημοκρατικό Κόμμα και στον Μπένστιν. Ε, ο Λένι συνεχώ θα τρώει τα λισακά του με τους του συντρόφου του. Συνεχώς θα προσπαθεί να κάνει κριτική από τα μέσα, να αναδείξει κάποια ζητήματα. Δηλαδή, ταυτόχρονα η ανάδειση των κομμάτων ήταν και μια ευκαιρία να εκφραστεί το πρόβλημα του καπιταλισμού, ένα σύμπτωμα, αλλά ήταν και μια οπισθοδρόμηση. Ας μην ξεχνάμε ότι με την, Γαλη, την Γερμανική Επανάσταση, ε, στην ουσία την... Την κατέπνιξε το, το, το, το Γερμανικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Βέβαια και η αποτυχία των, των ριζοσπαστών του Λίπνερ και τη Λούξεμβουρ. Οπότε θέλω να πω και το κόμμα εκφράζει αυτή τη ε, δυναμική του κεφαλαίου και, ε, και τι εξουσιαστικέ σχέσει που υπάρχουν. Το κόμμα δεν είναι ένα. Μηχα... Μία οργάνωση που όλοι πάμε, είμαστε ίσοι, ψηφίζουμε ε, και, ας πούμε, μπορούμε να, να λειτουργούμε απόλυτα δημοκρατικά. Αν είχε κάποιο νόημα το, το κόμμα ή η πολιτική οργάνωση, ήταν ακριβώ για να... Ε, για, η μάλλον το νόημα που θα έχει έπρεπε να αναδειχτεί. Και μέσω τη κριτική προσπάθησε ο Λένιν και οι ριζοσπάστε τη Δεύτερης Διεθνού να το αναδείξουν. Πού είναι αυτό το πράγμα. Τι θεωρείτε ότι η πολιτική οργάνωση, όπω λέμε, θα έχει το πολιταριά του. Σύμφωνα με αυτά που ειναι αυτο το πραγμα τι θα εχει το πολιταρια του συμφωνα με αυτα που ειπε και ο τη οι με τι συνήθειε, δηλαδή με κάποιο τρόπο τη αλλαγή εκπαίδευση. Να, πρέπει παιδί μου να έχει τρόμο να σου organizσει ο γάμο τη να παιδί μου για την κοινωνία που θέλει να δημιουργήσει ε, Μπορούμε να λέμε παιδί μου ότι ο okay, φυσικό με απλά το κόμμα να τενακλά, επέδει, μου, ε, την του ε, θέλει να Γιατί θα είπε περισσότερο και ιδιωτική δημοκρατία στον δημοκρατία. Κατά κάτι τρόπο, δημοκρατία να στεγαλώ, α πούμε. Θα ήθελα Κοίτα, στα, στα κόμματα τη εποχή ε, υπήρχε πολύ μεγάλη ελευθερία και δημοκρατία όσον αφορά τις, τις συζητήσεις που γίνονταν, τις απόψει ε, τα κείμενα τους, τις κριτικές τους. Ίσως πολύ μεγαλύτερη από ό,τι σήμερα. Ε, δηλαδή υπάρχει ένας, μια, ένας πλούτος ε, ιδεών και υπάρχει ένας συνεχής διάλογος μεταξύ των επαναστατών. Για το τι είναι καλό, ας πούμε, να γίνει, τι χρειάζεται, ε, τι θα κάνουμε με, μια, με κάποιους που διαφωνούν, ε, ε, Ξέρω εγώ πως, ποια θα είναι η άποψή μα γύρω από κάποια θέματα, ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στους εργάτες. Ε, οπότε, σε σχέση με αυτό που είπες, ναι, το κόμμα δεν, αντανακλά, δεν δεν θα βγάλει κάτι καλό. Δεν θα πει στους εργάτες, ελάτε, γιατί εγώ έχω καταλάβει, ας πούμε, ε, το πως πρέπει να φτιαχτεί μια άλλη κοινωνία και ελάτε και θα προστάξω να, να την οικοδομήσω μέσα από το κόμμα. Ούτως ή άλλως το, τα, τα κόμματα αυτά προσελκύουν εργάτες, τα πιο πρωτοπόρα κομμάτια της εργατικής τάξης, τα οποία εντάσσονται οργανικά στο, στο κόμμα. Δηλαδή δεν είναι το κόμμα, όπως είπα, ένα, μια αυγάνωση που εκεί μέσα θα προσπαθήσουμε να να φανταστούμε την άλλη κοινωνία. Αλλά είναι ένας, μία, ένας χώρος όπου δίνεται μια ανοιχτή ιδεολογική πάλη. Λάμε για τα κόμματα του Τότη, τα κόμματα του τότε. Ε, για τα... <coughs> ναι, εγώ αναφέρομαι στα κόμματα του τότε. Γιατί θεωρείς, ότι μετά από κάποια φάση στη Συνωτική Ένωση υπήρχε ανοιχτό διάλογος και ελευθερία, ας πούμε, ιδεολογικής πάρησης με αυτό το κόμμα. Εγώ μιλάω για τα κόμματα την περίοδο που γράφει ο Λένιν και... Θέλω σ' πω να Είναι πολύ σημαντικό αυτό το, το μεταβατικό κομμάτι. Ότι νομίζω και ένα πρόβλημα, α πούμε, και στην ισπανική επανάσταση τη SNT ήταν αυτό ότι δεν είχαν κάπω γίνει συζητήσει για το μεταβατικό κομμάτι, όπω το απέριφανε με δηλαδή, δίνει. Και όταν έφτασε η ώρα του διακυβέρματο, εντάξει, και είχαν φυσικά κι προβλήμα, <χι> και άλλα προβλήματα σε στρατιωτικό επίπεδο και τα λοιπά, υπήρχε… δεν είχε γίνει το απέφευγμα, ας πούμε, το αρμύνιο κλπ. Και θεωρώ σημαντικό αυτό που λέω, λέει ο Λένιν, πούμε, ότι εννοείται παιδί μου, δεν γίνονται τα πράγματα τη μια μέρα στην άλλη, ότι μια μεταφατική περίοδο θα, θα είναι σωφώς επηρεασμένη από την κοινωνία την οποία προκύπτει. Και θεωρώ ρε παιδί μου, και στο τώρα, ε, σημαντικό ρε μου είναι αυτό, δηλαδή να βλέπεις στο μεταγραφικό κομμάτι να, να δημιουργείς ας πούμε, να προσπαθήσεις δημιουργεί, να δημιουργείς, να δομές που θα, θα μπορέσουν κάποια στιγμή να αντικαταστήσουν ας πούμε τις υπάρχουσες δομές. Αυτή ας πούμε η, η οπτική ας πούμε της διαδικής κάπως εξουσίας, κοινωνία που παρακνάζει μια άλλη πούμε, που την αμφισβητεί, ας πούμε. Και εννοείται ότι δεν είναι η ουτοπική δομή, αλλά ότι μπορεί να φέρει σπέρματρα μιας άλλης, ας πούμε, σπέκομαι, άλλη, ας πούμε Απλά εγώ ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι αυτό δεν είναι απλά μια θεωρητική κουβέντα ή σχέδια επί χάρτου. Δεν μπορούμε, ας πούμε, να πούμε ωραία, μια διαδική εξουσία η σχεδια επιχά δεν μπορουμε α πουμε ωραια μια διαδικη ότι θα είναι έτσι. Ε, και η αντανάκλαση αυτού του πράγματος που λες τη θεωρία δεν μπορεί να είναι αυτό. οπότε ναι με αυτή την έννοια νομίζω ότι δεν είναι τόσο το ζήτημα αν είναι να το πω διαφορετικά Σήμερα, α πούμε, πολλοί μπορεί να σου πούν ότι ωραία, κι εγώ συμφωνώ με το Λένιν και με το Μάρξ πρέπει να δούμε ποια θα είναι η μεταβατική περίοδος για να πάμε από τώρα σε μια άλλη κοινωνία. Αυτό μπορεί να πει κάποιος ότι είναι σύμφωνο με τα γραπτά, ξέρω εγώ, του Λένιν και του Μάρξ ή ακόμα και να μην το πει, αυτό δεν έχει και τόσο νόημα. Αλλά νομίζω ότι θα παραγνώριζε μια τέτοια οπτική, διαφορές που υπάρχουν σε σχέση με το τότε. Δηλαδή, τι σημαίνει μια μεταβατική περίοδο, σημαίνει κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι θα γίνει κοινωνία, μια προβολή που κάνω των δικών μου πούμε, επιθυμιών στην κοινωνία, ή είναι μια τάση που υπάρχει στην κοινωνία, αναπτύσσεται και χρειάζεται ακριβώς τη δική μου συμβολή μέσω μιας πολιτικής οργάνωσης, μέσω, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, για να έρθει αυτή στην επιφάνεια. Δηλαδή, αυτά που λένε, που έλεγε ο Μάρξ και ο Λένιν, υπήρχαν κάποιες προϋποθέσεις για να τα πούμε. Υπήρχε ε, η προϋπόθεση και, ενός, ε, και οργανωμένων εργατικών ή κομμουνιστικών ή οτιδήποτε άλλων πολιτών, κινημάτων, και υπήρχε και μια διεθνής αριστερά η οποία μπορούσε ακριβώς να θέτει αυτό το πρόβλημα. Και η κρίση ας πούμε του μαρξισμού είναι αυτή που φέρνει το Λένι στο προσκήνιο. Δηλαδή ότι η κρίση της κοινωνίας γεννάει μια κρίση εντός του μαρξισμού και αναδύεται ο ω εκφραστής της, ο μεγαλύτερος εκφραστής αυτής της κρίσης του, του μαρξισμού. Τότε α πούμε θα βγει στο προσκήνιο και θα πολύ ας πούμε να... Να πούμε ότι από τότε γεννήθηκε ο λεμινισμός, σαν ε, ας πούμε, ένα σύνολο θεωρητικών αρχών, τέλο πάντων, ή θε... μια θεωρίας. Ε, σήμερα είναι κάπως σαν να προηγείται ας πούμε, αυτό που θα πούμε στο τι θα κάνουμε. Δηλαδή είναι σαν να λέμε κάτι και μετά να προσπαθήσουμε να... Να πούμε στην κοινωνία ότι πρέπει να το αγκαλιάσει, ακριβώς για να έχω εγώ λόγο ύπαρξη. Είναι χαρακτηριστικό, α πούμε, ότι τότε ήταν από, από την κοινωνία, από, από, από τους αγώνες δημιουργούνταν η αριστερά. Σήμερα είναι σαν να υπάρχει αριστερά και να πρέπει να, δημιουργηθεί, να δημιουργήσει αυτοί τους αγώνες. Δηλαδή υπάρχει μια αντιστροφή σήμερα. Το είναι δηλαδή σαν να ότι δεν υπάρχει ανάγκη να γίνει εγώνας. Σήμερα είναι σκοτεινή ακόμα και η ανάγκη να κάνουμε ό,τι έκανε ο Lenin. Δηλαδή, να κάνουμε ας πούμε, ένα επαναστατικό κόμμα. Για ποιο λόγο πρέπει να κάνουμε σήμερα ένα επαναστατικό κόμμα. <coughs> Πολλοί λένε α πούμε ότι, η, η, ξέρω εγώ, είναι, υπάρχει μία ανάγκη για ένα κόμμα σήμερα. Αυτό παραμένει όμως στο λόγο. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η ανάγκη. Δηλαδή, μπορεί να έχει, να είχε δίκιο, λένε, στην ε, όταν τα έγραφε αυτά. Αλλά το με πιο τρόπο εμείς σήμερα το, το εκλαμβάνουμε αυτό είναι πολύ... Ε, παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα. Δηλαδή αν μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, copy-paste αυτά που έκανε ο Λένι και να είμαστε κι εμείς σήμερα επαναστάτης. Ή ένας οποιοςδήποτε, όχι μόνο ο Λένι και, και άλλη επαναστάτης. Θέλω να πω σήμερα ότι πολλά πράγματα παίρνονται ω δεδομένα. Ενώ, ας πούμε, με δυσκολία θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η ιστορική πορεία, ας πούμε, ε, τουλάχιστον το τελευταίο το, το, το μισό του προηγούμενου αιώνα και τα 15 αυτά χρόνια, δικαιολογούν, ας πούμε, την ύπαρξη κομμάτων, πολιτικών οργανώσεων. Δηλαδή είναι πάντα και ένα ερώτημα, είναι ανοιχτό το ερώτημα, τι πρέπει να κάνουμε σήμερα. Να κάνουμε αυτά που έκαναν λένε επειδή ήταν σωστά, να κάνουμε ξέρω εγώ, αυτά που έλεγαν εναντίον γιατί είχαν δίκιο και το κράτο στη Σοβιετική Ένωση έγινε ξέρω εγώ, χάλια, έγινε αυταρχικό, καταπιεστικό. Είχαν δίκιο, α πούμε, οι αναρχικοί να το λένε αυτό. Και αν είχαν δίκιο, α πούμε, σήμερα, με ποιο τρόπο φαίνεται ότι μέσα από τη δράση των αναρχικών αναδεικνύεται καλύτερα αυτό το ζήτημα. Δηλαδή περισσότερο νομίζουμε ότι αυτά τα κείμενα γεννούν ερωτήματα για μας σήμερα περισσότερο από το ότι θέτουν ας τον μπούσουλα για μια επαναστατική στρατηγική σήμερα. Θέτουν αυτό το ζήτημα της, ε, και της εμενούς κριτικής που είναι όλη αυτή η παράδοση του μάρξισμου και το ζήτημα της ιστορικής συνείδησης. Ο Αντών, ας πούμε, είναι ένας ε, άλλος ε, στοχαστή τον οποίο αγαπάμε αρκετά και ο οποίος προσπάθησε ακριβώς και αυτός ακολουθώντα αυτή την παράδοση να, να μιλήσει στην εποχή του για το πρόβλημα της σχέσης θεωρίας και πράξης, για το πρόβλημα της... Ε, για τις σχέσεις των διανοούμενων με τους εργάτες. Ενώ πολύ πούμε πολλοί προσπάθησαν να κάνουν μία πρόημη, ας πούμε, σύνδεση μεταξύ εργατών και διανοούμενων, μια τέτοια προσπάθεια που συνεχώς αναπαράγεται. Λέμε πρέπει να πάμε, ξέρω εγώ και να μιλάμε με απλά λόγια στους εργάτες και να, να πάμε και στους εργάτες και να γίνουμε όλοι ένα. Ενώ, όμως πούμε, ο την ε, την ανάγκη να αυτά τα δύο να διαχωριστούν τόσο πολύ, να, να, να παραμένουν, α πούμε, δύο άκρα, έτσι ώστε ακριβώς να υπάρχει αυτή η δυνατότητα να επηρεάσει το ένα το άλλο. Δηλαδή, όχι να γίνουν ένα ε, και να πούμε ότι, εντάξει, δεν υπάρχουν διαφορές, να αποκρύπτουν τι διαφορέ που υπάρχουν μεταξύ ενό εργάτη, ενό διανοούμενου ή οτιδήποτε άλλο, και να, να έχουμε μία πρώιμη σύνδεση, αλλά ακριβώ να τονίσουμε τις διαφορές. Δηλαδή να, το να τονίσει αυτές τις διαφορές μπορεί να είναι κάποιε φορέ περισσότερο γόνιμο από το να πει ότι πάμε όλοι μαζί, α Να έχει μία οπτική τέτοια ενότητα. Πόσα θα για για πάνω αυτό που λες που θέλω να το ε, Για το Λένιν και για το Max οι ε, συνθήκε είναι οι διαφορετικές που έδεισαν και, και αυτό που έκαναν. Και αυτό που λέμε, είναι συνέχεια και ο Μάρκος είναι αυτοί που ο Lenin, είναι ότι θεωρούμε είναι παραστατεύουμε πιο ευρωτικοί και, ε, και, και την αναθεώρεση των πραγμάτων που έχουμε και και την πρόσθεση πάνω σε τα που λέμε. Δηλαδή, οι και άμα παραμείνουμε στις σύγκλες, πούμε, στα ίδια καλούφια, στα ίδια μότο, στα ίδια πρέπει, ε, αυτό γίνεται το δήμο ε, και δεν είναι με τις συνθήκες που υπάρχουν στο δάσκο το μέλλον. Άρα, για τίποτε το δήμο επάρτηση, με αυτό που κάναμε εμείς αυτή, αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, την περίοδο ε, είναι λά, δεν είναι συνάδειο δήμο με, με αυτά που λέμε εμείς. Αυτό πρέπει να γίνουν οι υποσθέσεις, και ίσως επειδή μου αναφερούνται τα πράγματα που α, οι εκπέσει αλλάζουν. Και επειδή έχει περιγράψει και πώς αλλάζουν οι εκπέσει, γιατί δεν αλλάζουν οι εκπέσει, λένε εκπέσει με τα κατάλληλα ότι αυτό θα πρέπει να αλλάξουν, να, να προσθεθούν πράγματα. Γιατί αυτή είναι η παραστατική λογική του. Τώρα, όπω ξέρω, επειδή μου ε, ε, ε, οι εκπέσει που δημιουργούν την δημιουργούν να που δημιουργούν, ε, δημιουργούν ε, του ευρωτικούς ε, ε, λένε οι εκπέσει, υπάρχουν, δεν έχουν σταληθεί. Υπάρχει μεταλλάξη, υπάρχει φτώχεια, υπάρχει, φτώχει, υπάρχει πόνο. Υπάρχουν όλα αυτά που, που είπαν τότε. Δεν, δεν, μπορούν, δεν κατάφεραν αυτά να τα πράγματα να ξεπεράσουν μέσα από, από αυτό που έκαναν. Άρα οι αιτίε που προκαλούν και, και άρα και τα αποτελέσματα που θα, θα πάρουν στο δεύτερο να είναι βασικά. Δηλαδή να είναι το μέρο, να κάνει το μέσ, πάνω σε αυτέ τι παλαιότερες κοινωνίες, στι παλαιότερες ηλικίες. Αφενός. Και αφεντέρου, δηλαδή, θέλω να πω τώρα δύο πράγματα. Ότι και υπάρχουν τα αίτια και θα πρέπει παιδί, να γίνεται να έχουν ουσιαστικά αποτελέσματα δράση και οι παρτιέ και οι θεωρίε. Πάνω σε ο το θέμα, ο ανθρωπισμό, αφορά το πρόσθεση των λογικών, των ενεργειών και των πράξεων που, που έκαναν και ο Λίμι, ο Μάρξ. Εγώ θα διαφωνούσα λίγο σε αυτό. Δηλαδή, θα έλεγα ότι τα πράγματα. Μοιάζουν να μένουν, να μιαζουν να αλλάζουν, αλλά ταυτόχρονα μένουν και ίδια. Δηλαδή, ο Λένιν δεν είχε την εντύπωση ότι από την εποχή του Μάρξ υπήρχε μια συνεχή πρόοδο και προσθέτονταν πράγματα στον, στον επαναστατικό, εγώ, ορίζοντα. Και εντάξει, ήταν πιο λογικό να γίνει η επανάσταση, ξέρω εγώ, την εποχή του Λένιν. Ταυτόχρονα με αυτή την πορεία τη πρόοδου υπήρχε μια πορεία οπισθοδρόμηση. Και ο Λέν προσπάθησε να την εκφράσει και αυτή. Να δει την κρίση δηλαδή που είχε γίνει πλέον σύμπτωμα του ίδιου του μαρξισμού. Δεν ήταν μόνο σύμπτωμα των εργατών α πούμε ή ενό εργατικού κινήματο απέναντι ξέρω εγώ στου αυτού. Είχε γίνει δομικό στοιχείο και του ίδιου του μαρξισμού. Ο Λέν δίχασε τον μαρξισμό υπ' αυτή την άποψη. Δηλαδή, προσπάθησε να δει πώ ε, δεν υπήρχε μόνο μία πορεία πρόοδου, επειδή ακριβώς είχαν, γίνει, είχαν γιγαντωθεί τα μαρξιστικά κόμματα, αλλά και μία πορεία επιστοδρόμησης. Οι, αντιθέ, οι αντιφάσεις αυτές του καπιταλιστικού κόσμου που, που είπες υπήρχαν και το 17. Είχαν, ε, ε, μία έννοια είχαν οξυνθεί περισσότερο σε σχέση για παράδειγμα με την Επανάσταση του 48. Αυτό όμως ταυτόχρονα έδινε νέες δυνατότητες, αλλά βάθαινε και το πρόβλημα. Και ο Λέν προσπαθούσε να είναι η κριτική επίγνωση αυτού του πράγματος. Ο Έγγελς, ας πούμε στον πρόλογο του βιβλίου για του ταξικούς αγώνες στη Γαλλία, λέει ότι η μόνη πρόοδος που υπήρχε από την εποχή του Μάρξ ήταν η ανάδυση του κομμουνιστικού κινήματος. Δεν περιγράφει ούτε, ξέρω εγώ, αλλαγές, για παράδειγμα, στην τεχνολογία. Ξέρω εγώ, ούτε ότι είμαστε τώρα σε καλύτερη μοίρα, επειδή έχουμε, ξέρω γω περισσότερα πράγματα για... και περισσότερα αγαθά. Ούτε, ξέρω εγώ, επειδή κάποια πράγματα ξεπεράστηκαν. Θέλω να πω ότι το, το τι μένει ίδιο και το τι αλλάζει, ε, είναι πάντα ένα ανοιχτό ερώτημα. Το θέμα είναι με ποιο τρόπο αυτό το εκφράζει μέσα από την ε, πολιτική σου. Δηλαδή, ε, σ, α, σήμερα συνεχίζει, ας πούμε, έτσι τουλάχιστον θεωρούμε εμείς, να, να μας ε, ε, κατατρέχει αυτή η αποτυχία του 17. Και, σ, και όλες τις ε, με έναν τρόπο τί, τους... Ε, τους ε, ανθρώπους που πάνω στην αριστερά συνεχίζει με έναν τρόπο είτε θετικά είτε αρνητικά να, να ασχολούνται με αυτό που έγινε το 17 και με αυτό που έλεγε ο Λένη. Για παράδειγμα, ας πούμε ο φουκό θα πει ότι υπάρχει μια ανάγκη να ξεφύγουμε από τον μαρξισμό. Υπήρχε μια, και μια τέτοια τάση. Αλλά πάλι επιστρε... κάπως να ξεφύγουμε από αυτό που υπήρχε. Ε, συνεχώς, ας πούμε, λέμε ότι α, να, ο Λένη, το 17 έκα, ή ξέρω εγώ... Ε, ε, προστρέχουμε στα, στα γραπτά του λένε για να δούμε τι έγραψε. Ε, ή κάποιοι άλλοι λένε, ωραία πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό γιατί ήταν αναχρονιστικό όπως αποδείχτηκε. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει μια συνεχή προσπάθεια να γυρίσουμε στο, στο παρελθόν. Και αυτό γιατί συμβαίνει, Για τον να πούλεσαν το λόγο ότι το παρελθόν δεν έλυσε τι αντιφάσει του. Συνεχίζει να υπάρχει σαν μια ανοιχτή πληγή σήμερα το παρελθόν. Ελπίζουμε τουλάχιστον. Δηλαδή τα, τα αιτήματα των επαναστάσεων, ας πούμε το 17 και τον, ε, της Διεθνής Επανάστασης, σε μεγάλο βαθμό δεν πέτυχα δεν, δεν ευωδόθηκαν. Δηλαδή οι Διεθνείς Επανάστασεις δεν έγινε, δεν απαλωτριώθηκαν οι, οι απαλωτριωτές, οι καπιταλιστές. Δεν δημιουργήθηκε μια καινούργια εξουσία, δεν έχουμε φτάσει στον κομμουνισμό. Έχουμε να μας βαρύνει, δηλαδή ήθελα να πω και μια αποτυχία, την οποία... Ας πούμε, πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο σήμερα ε, είναι γόνιμη η επίκληση αυτής της αποτυχίας. Ή ας πούμε μπορούμε να απλά να προσθέτουμε mm. πράγματα σε μία αένα η πουμε μπορουμε να απλα να προσθετουμε διαδικασία και να είμαστε ας πούμε σε καλύτερη θέση από την εποχή του λέμε. Σή... Σήμερα δεν έχουμε ας πούμε πολέμους, παγκόσμιους πολέμους που είχε ο Λένου τότε. Αλλά αυτό μας φέρνει πιο κοντά, πιο μακριά. Δεν έχουμε και πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχουμε όμως και αριστερά, διεθνή αριστερά. Δεν έχουμε και οργανωμένα κινήματα. Ε, δηλαδή δεν θα έλεγα ότι είναι απλά μια συνεχής διαδικασία που προσθέτουμε πράγματα. Γιατί ακριβώς δεν είναι να... ότι συνεχίζει να υπάρχει ο καπιταλισμός και γεννάει δυνατότητε. Μετά τη βιομηχανική κοινωνία και αυτό προσπάθησε να αναδείξει ο Μάρξ, γίνεται αυτοκαταστροφικός ο καπιταλισμό. Δηλαδή γίνεται εμπόδιο ο καπιταλισμό στην παραπέρα εξάπλωσή του. Η εποχή είναι η ηλικία. Όσον αφορά το ανθρώπινο, δεν κάτι άλλο. Αλλά η εποχή είναι η του μπλοκ του Πολιτισμού. Είναι κάτι σχετική. Γιατί άμα ξετάσουμε το τελικό των ανθρώπων του 60 στην ουσία, το τελικό των ανθρώπων ε, σε μια δυτική χώρα που σε 30 χρόνια, και το βάρο που άσκησε ο, το πλότο, το σχολικό, στη σχέση με τη Δύση, για να μπέφτει το, το νέο δίνη και ο χρυσόνησο, σε 10 χρόνια, αν μάλλον θα ξαναεξεταστεί το ζήτημα, θα mm. απέτυχε ή απέτυχε το κομμουνιστικό καθιστώ. Σε, σε, κάποια, σε κάποια μέρη τους έτσι, όχι σε όλα, όχι <συντήριζε> στο καθολικό. Και μάλιστα το αντίβαρο περίπου σε σχέση με τον με το, με το, με το ανταγωνισμό. Που υπήρχαν με την πολλαλία, που άμα οι άνθρωποι του κεφαλαίου που ζούσαν μπορούσαν να σε σχέση με το τους ανθρώπους της δύσης. Και αν αυτό βοήθησε εμά και μας δώσει τους ένδυνες για διάφορους υπολογικούς ε, ε, συγγραφείς και σχέση με τους <συντήρι> Αλλά σε καρή σημεία, θα, θα ξέρω ότι θα, θα, θα επαναξευταστεί, για να πω κάτι που παρεσθάζεται. Συμήσατε να είμαι ότι Ελλάδα βρίσκεται στι πλήρες αρχημένες χώρε στις 40-30, στην κατηγορία των αυτό που λέω είναι ότι τα αίτια που βγήθησαν, ας πούμε, την εμπανάσταση δεν είναι σταμάτησαν να υπάρχουν. Ε. Ναι, και στο, ακόμα και στον κομμουνισμό δεν σταμάτησαν πάρα πολύ, αλλά και σήμερα σταμάτησαν να γίνονται αυτέ οι διαδικασίε. Ένα και, ε, και δεύτερον, ακόμα και ο ίδιο ο κομμουνισμό θα έπρεπε να, να, να δημιουργήσει αναθεωρητικέ σκέψει για αυτό που είπε Μάρξ και να προσθέσει στην εκατομμυρία στη του πρωταθλήρου του πρώτη του Μάρξ πάνω στο ζήτημα. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μια κριτική βαθιά του Μάρξ. Ε, και αυτό το προτείνει και ο ίδιος για να μπορέσει να πάρει πιο μπροστά, να, να, να ξεφύγουν από, από τα δεδομένα που είχε επιβάλει αυτός σε, σε συγκεκριμένες συνθήκες και για, για συγκεκριμένους όρους ε, τουρισμούς. Και ενώ ναι, ο Λένιν ε, έκανε μια τομή, ε, ε, ξεπέρασε τα λεγόμενα του Max, γιατί ο Μαξ έλεγε ότι μόνο με την άγνοια των πολυκολυνμένων την πλήρη άγνοια που θα μπορέσει να περάσει στο πρώτο στάδιο. Ο Λέν, από ό,τι φάνηκε στην Ρωσία, δεν είχαν περάσει κανένα ανάπτυξη παραγωγότητα. Ήταν πολλή μυταμονία, νταμ, ας πούμε, και όπως θα γίνει τώρα. Αυτά βλέπουν και κρίνονται, αλλά η ιστορία είναι κάπως, γιατί είναι μεγάλη την κασυασφαιρική. Η σκοπιά, πάντως, του Λέν για τον επαναστατών ήταν διεθνείς. <συσκοπίως> δεν ήταν ότι θα γίνει η επανάσταση στη Ρωσία. Ο Λέν δηλαδή έδωσε γη και είδωρ για να γίνει η Γερμανική Επανάστα προσδοκούσε αυτό, στη διεθνή επανάσταση και, στον, και στον, ε, στη διεθνή, ας πούμε, στο διεθνές ξεπέρασμα του καπιταλισμού. Ο εγκαλισμός, ούτως ή άλλως, ήταν ένα διεθνές σύστημα. Οπότε και η οργάνωση της εργατική τάξη και ε, ο σοσιαλισμός έπρεπε να, έχει, ή να του πάρει αυτό υπόψη. Οπότε η Σκοπιά ήταν όντως διεθνής και δεν περιοριζόταν σε μία χώρα. Τώρα για το αν ο προχώρησε τα γραπτά του Μάρξ, ε, στο, στο κράτος και επανάσταση συνεχώς επανέρχεται στο μάρξ. μέσα στο κόμμα ο θεωρούν θεωρούνται ότι ήταν κάπως παλαιοληθικός λέει τι μας λέει τώρα αυτός επιστρέφει ας πούμε σε πράγματα που έλεγε που λέγονταν ας πούμε ένα αιώνα πριν κάπως ότι ήταν και ε, παροχημένος θεωρούνταν από πολλού ότι γύριζα ας πούμε στους ορθ, σε μια ορθοδοξία, πούμε, και στα γραπτά του Μάρξ. Όμως, ο να καταλάβει αυτό ακριβώς, ότι αυτά τα ζητήματα συνεχίζουν τίθενται με, ίσως με, με επιτακτικότερη την ανάγκη να τα κάνουμε πιο σαφή. Με την επιτακτικότερη την ανάγκη να τα να λύσουμε. Να τα, να τα λύσουμε. Ε, οπότε... Όντω υπάρχει μια σχέση μεταξύ του Μάρκ και του Λένιν και το πώς ας πούμε, ο Λένιν προσπάθησε να, <coughs> να επηρεαστεί από τα, από τα γραφτά του Μάρκς, εγώ σήμερα θα έθετα το άλλο ερώτημα, το αντίστροφο. Δηλαδή με ποιο τρόπο εμείς σήμερα επηρεαζόμαστε από αυτά που λέει ξέρω εγώ, ο Μάρκς ή ο Λένιν ή οποιοδήποτε άλλος επαναστάτης ή θεωρητικός. Δηλαδή με ποιο τρόπο κατανοούμε την πραγματικότητά μας και με ποιο τρόπο αυτά που μπορεί να είπαν κάποια στιγμή ε, οι επαναστάτε του παρελθόντος, έχουν σημασία για μας σήμερα. Αυτό, ε, δυστυχώς το ερώτημα δεν είναι εύκολα απαντήσιμο. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι ναι, έχουν μια ξεκάθαρη σημασία σήμερα τα γραπτά αυτά και πρέπει να κάνουμε αυτό. Παραμένει κάτι πολύ θολό το τι πρέπει να κάνουμε σε σχέ... διαβάζοντας πούμε, τέτοια κείμενα. Το θέμα είναι, κατά τη γνώμη μας, και αυτό προσπαθούμε μέσα και από όλες τις δραστηριότητες μας, να αναδείξουμε ακριβώς την, την ιστορική σκοπιά αυτό του κείμενο, την ιστορική συνείδηση δηλαδή των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν την εποχή τους, και επίσης κάνουμε μια προσπάθεια να υψώσουμε κάπως σε ένα καθρέφτη που να βλέπουμε τον παρελθόν και να ξέρουμε σε, ε, τη στάση μας απέναντι στο παρελθόν. Δηλαδή, είμαστε σε καλύτερη μοίρα σήμερα σε σχέση με αυτούς τους επαναστάτες, μπορούμε απλά να προσθέτουμε πράγματα συνεχώς στο τι γίνεται και να λέμε ότι εξελίσσουμε αυτή την ε, επαναστατική ε, παράδοση. Ε, μπορούμε να τους ξεπεράσουμε ας πούμε τι θα σήμαινε μάλλον να ξεπεράσουμε το Λένιν ή το Μαρξισμό ή ξέρω εγώ ε, ε, ακόμα και τους, και τους, τους αστούς δριζοσπάστης θα σήμαινε ας πούμε ότι θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πιο εμπεριστατωμένα για την εξουσία ή για τις τάξεις ή για το κεφάλαιο ή για τον καπιταλισμό το πως διαρθρώνεται τι σχέσεις τη δημιουργεί, την ανισότητα, όλα αυτά. Δηλαδή, αν υπάρχει ανάγκη να ξεπεράσουμε αυτούς, η ανάγκη είναι ακριβώς να ξεπεράσουμε αυτό που δεν εκπληρώθηκε. Δηλαδή, κάπως την επαναστατική αλλαγή. Δεν μπορούμε, θέλω να πω, να το ξεπεράσουμε θεωρητικά. Πρέπει να το ξεπεράσουμε να. Και νομίζουμε ότι... Ε, ναι, στο μέτρο που αυτό σήμερα δεν επιχειρείται επιχειρείται σήμερα περισσότερο να γίνει μια προπαγάντηση αυτών των ιδεών χωρίς να υπάρχει αυτή η κριτική ας πούμε ματιά ε, θεωρούμε ότι σήμερα κάπως χάνεται ή δεν εξαντλείται το περιεχόμενο αυτό των, των βιβλίων άμα είναι μόνο για σκοπούς προπαγάνδας Μάλλον, αν ζούσαν σήμερα ο Μάρξ και ο Λέλιν θα... θα μας είχαν πάρει με τις πέτρες. Με <σθέχως> <σθέχως> δηλαδή, μάλλον θα απορρούσαν γι, αυ... γι' αυτό που κατέληξε να σημαίνει για μας ο Μάρξις η μόση. Πάντως, συμβείς, αλλάζουμε ότι πάνω ο πυραλισμός το άλλο σάρμα το οποίο πιστεύω εγώ στον Λένιν, είχε μετασχηματίζεται από ου αιώνα. Γιατί έχουν δημιουργηθεί η παγκόσμια οικονομία, η παγκοσμιοποίηση και οι δημιουργοί κοινότητε, το έθνος κράτος από το δοσκοπείο, γίνονται οι μοσμονδίες. Την τώρα αρχίζει να με που υπάρχει η που έχουν να φράσουμε την ανάλυση τους για τους επιβέρους μας σε μια νέα νομοθήνη και επιβέρνηση και οικονομική και οικοπολίτερη οικονομική. Να, να σου πω ένα παράδειγμα. Το έθνος κράτος, ας πούμε, αυτή η σύλληψη ήταν ε, εν πολλής αποτέλεσμα της Γαλλικής Επανάστασης ε, και των προηγούμενο αστικών επαναστάσεων. Ε, η εποχή του υπεριαλισμού, επίσης ο Ωρος αν και ο Λένι το χρησιμοποιεί και από άλλους στοχαστές, κυρίως αναδύθηκε μέσα από τα γραπτά του Λένι. Θέλω να πω ότι σε αυτά τα δύο, και στο έθνος κράτος και στο ζήτημα του Ιμπεριαλισμού, είχαν ενεργό συμμετοχή κάπως... Ε, ...αυτό που θα λέγαμε, δυνάμεις που ήταν το προοδευτικές. Σήμερα, πούμε, για παράδειγμα, που όλοι λένε ότι διεθνώς αυτό που υπάρχει είναι ο νεοφιλελευθερισμός. Ο νεοφιλελευθερισμός δεν ξεκίνησε ακριβώς από κάποιους, από κάποιο, ε, είτε να το, έθεσε κάποιο, κάποιες, να το έθεσαν κάποιες επαναστάσεις, είτε να το έθεσαν, ξέρω εγώ, άνθρωποι σαν το λένε. Ε, με αυτό τι θέλω να πω, ότι... Υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με, ξέρω εγώ, με την εποχή του Μάρξη, με την εποχή του Λένιν. Αλλά αυτή η διαφορά ε, πρέπει να δούμε σε τι συνίσταται. Δηλαδή, συνίσταται στο ότι απλά είναι διαφορετικές συνθήκες ή συνίσταται στο ότι μπορεί και ενδεχομένως οι συνθήκες να είναι και χειρότερες. Και αυτό το παράδειγμα το έφερα για να δείξω το ότι το πώς, ας πούμε, δομείται και πώς αναλύεται το κυρίαρχο σύστημα από την εποχή, ας πούμε, του Λένιν, που θα ήταν έργο των, α, μη, της αριστεράς γενικώς, δηλαδή θα επηρέαζε ε, σε, σε πραγματικό χρόνο και τόπο η αριστερά, το τι συνέβαινε διεθνώς, στο, με, με τον νεοφιλελευθερισμό βλέπουμε κάτι άλλο. Βλέπουμε την αριστερά απούσα και συνεχώ η αριστερά, πούμε, να προσπαθεί να κάνει αντίσταση στον νεοφιλελευθερισμό να πει ο νεοφιλελευθερισμός σε ένα κακό πράγμα και εγώ πρέπει να αντισταθώ στη λέλα από αυτή του νεοφιλελευθερισμού. Οπότε συμφωνώ μαζί σου ότι υπάρχει μια διαφορά. Το θέμα είναι άμα ε, με ποιο τρόπο ας πούμε, κατανοούμε εμείς αυτή τη διαφορά. το το και Ναι, αν για κάτι πρέπει να θυμόμαστε το Len ή το Marx, δεν είναι μόνο για αυτά πουλήσει για το ότι προσπάθησαν να αναλύουν, να αναλύσουν, πούμε, μια συγκεκριμένη κατάσταση. Ε, Α πούμε, ο Λέλης στον υπεριαλισμό δεν λέει ότι το σύστημα είναι αυτό και αυτό και αυτό, που απλά δημιουργεί, ξέρω εγώ, που δημιουργούν τα μεγάλα τράστη και τα μονοπόλια, που δημιουργούν ένα παγκόσμιο σύστημα στο οποίο, στο οποίο τα υπεριαλιστικά κράτη, πούμε, επιβάλλονται στα εξαρτημένα. Προσπάθησε αυτό να το συνδέσει με το τι συνέβαινε στο εργατικό κίνημα. Το εργατικό κίνημα πιέζοντας ακριβώς αυτά τα κράτη δημιουργούσε αυτό το, αυτό το διεθνές σύστημα. Δηλαδή ήταν καθήκον του εργατικού κινήματος να αναλάβει τις ευθύνες του σε σχέση με αυτό. Ο Λένι προσπαθούσε αυτό να αναδείξει. Γι' αυτό και έλεγε ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτόν τον πόλεμο. Δεν μπορούμε δηλαδή, να ξεφύγουμε από τον Ιμπεριαλιστικό πόλεμο, απλά πρέπει να ε, μετατρέψουμε τον Ιμπεριαλιστικό πόλεμο σε ταξικό πόλεμο. Δεν έλεγε ο Λένιν, εντάξει, αυτός ο πόλεμος επειδή είναι μια βαρβαρότητα, πρέπει να ε, προτάξουμε την ειρήνη. Μπορεί αυτός ο πόλεμος να γίνει μια ευκαιρία για μια επανστατική αλλαγή. Αυτό πώ να δει Σήμερα δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο αυτά που περιγράφει μπορεί να είναι ευκαιρία για μια αλλαγή. Είναι λίγο αφηρημένα. Το ότι υπάρχουν α πούμε φτωχοί, το ότι υπάρχει φτωχοποίηση, το ότι ξέρω εγώ υπάρχει περισσότερο πληθυσμό τη γη, το ότι έχουν αλλάξει οι συνθήκε τη εργασία. Δεν δε φαίνεται. Ε, Αν και, και στο κείμενο αυτό που λες, αλλά φαντάζομαι και γενικά το λέτε. Ότι... Ε, μέσα στον οπιταλισμό υπάρχουν αυτές τις σχέσεις εξουσίας και εκμετάλλευσης. Άρα, από τη στιγμή που υπάρχουν αυτές τις σχέσεις, δεν, υπάρχει πάντα, δεν είναι πάντα οι ε, συνθήκες τέτοιες έτσι ώστε να μπορούν να δυναμώσουν μία... Να υπάρχει μια ανάγκη αντίσταση, βραδί, μόνο Ναι, υπάρχει Αν ταυτόχρονα, όμως, μία όλα, τάση αντίστασης και μία τάση εκπλήρωσης ναι. του δυναμικού αυτού του, του κεφαλαίου. Δηλαδή, το κεφάλαιο δεν είναι δέκα καπιταλιστές που ελέγχουν την οικονομία και εξουσιάζουν. Είναι μια κοινωνική σχέση. Είναι μια ελευθερία που έχει εγκαθιδρυθεί και στρέφεται ενάντια στον εαυτό της. Οπότε με αυτή την έννοια θα είναι ταυτόχρονα και ξεπέρασμα του, του, του, του κεφαλαίου, της κεφαλογραφική κοινωνία, αλλά και εκπληρωσή της. Γι' αυτό γίνεται αντιφατικό το, το με πιο τρόπο ας πούμε, μπορούμε να μιλήσουμε για την, για την εξουσία, για την εκμετάλλευση και όλα αυτά. Δεν μπορείς, ας πούμε, να δείξεις σήμερα και να πεις «Ωραία, εγώ βλέπω κάποιες εξουσιαστικές σχέσεις, οπότε ε, βάσει, ας πούμε, ε, ε, οικονομικών δεδομένων βλέπω ότι φτάνει ξέρω εγώ, 100 άνθρωποι οι οποίοι είναι οι πιο πλούσιοι και εξουσιάζουν την οικονομία και άμα, α πούμε, τους ε, άμα πάρουν πόδι, α πούμε, αυτοί, μετά θα ανθίσει κάπως ε, μια δια, πολύ διαφορετική κοινωνία που θα έχει ε, σαν ιδεότητη στη, τη, την αλληλεγγύη, την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Γι' αυτό και ο Λένι λέει ότι ακόμα και χωρίς αστική τάξη συνεχίζει να υπάρχει το αστικό κράτος. Που υπάρχει λόγω του αστικού δικαίου. Δηλαδή αυτή της, ε, της αρχής ότι... Ε, ίση αμοιβή για ίση εργασία. Και ναι, πάντα θα υπάρχουν, ε, όσο θα υπάρχει τα θα υπάρχει αυτή η εξουσία και αυτές οι εκμεταλλευτικές σχέσεις. Το θέμα είναι να δούμε με ποιο τρόπο, ας πούμε, είναι αυτές ε, αν σηματοδοτούν κάτι. Γιατί, ας πούμε, εξουσία και εξουσιαστικέ σχέσεις υπήρχαν πάντα στην ιστορία. Σηματοδοτούν αυτές οι σχέσεις κάτι διαφορετικό στον καπιταλισμό και μάλιστα σηματοδοτούν κάτι διαφορετικό για μας σήμερα. Αυτό... Με να φανήν. Εσείς σε Ναι, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι, μέσα από τις δραστηριότητες μας, η, ε, να συγκροτήσουμε μία μαρξιστική αριστερά. Αυτό νομίζουμε ότι είναι σημαντικό σήμερα. Είμαστε όμως και εμείς μέρος μιας ενός πώς το πω, καταμερισμού της εργασίας τροποντινά μέσα στην αριστερά. Δεν λέμε δηλαδή ότι τα άλλα πράγματα δεν έχουν σημασία. Αλλά για μας έχει σημασία όχι μόνο για παράδειγμα το να κάνουμε αλληλεγγύη σε κάποιους που αγωνίζονται, αλλά και να προβάλουμε αυτά τα ερωτήματα. Αυτά yeah. τα ερωτήματα προσπάθησα να θίξω τέλος πάντων στην εισήγησή μου και μέσα στην μπουβέρνη. Χωρίς απαντήσεις προτάγματα ή χωρίς. Σήμερα θεωρούμε ότι Πρέπει περισσότερο να το θέσουμε με μορφή προβληματισμού, με μορφή ερωτήματος. Θεωρούμε ότι ή μάλλον δεν βλέπουμε τις προϋποθέσεις για πολιτική σήμερα. Δηλαδή δεν βλέπουμε με ποιο τρόπο θα είναι γόνιμο να πούμε σε μια διαδικασία, ξέρω εγώ, να μιλήσουμε σε ανθρώπους που ξέρω εγώ, αγωνίζονται για το πώς πρέπει να το κάνουμε. Να σου το πω και διαφορετικά, δεν νομίζω ότι θα κάναμε και κάτι πολύ διαφορετικό από τις ίδιες υπάρχουσες ομάδες. Θεωρούμε ότι αυτό είναι σημαντικό γιατί ακριβώς ε, ανακοινεί κάποια ζητήματα γύρω από το τη φύση της αριστεράς και γύρω από την, το τι σημαίνει ιστορική συνείδηση για την αριστερά ε, και ανακοινούν και ζητήματα τα οποία δείχνουν, ας πούμε, να είναι ξεπερασμένα, αλλά ταυτόχρονα επιστρέφουμε συνεχώς αυτά ασυνείδητα, αναπαράγοντας ας πούμε ασυνείδητα ε, το τι έλεγαν ή το τι έκαναν οι επαναστάτες. Και όπως είπε και ο Μάρξ, η ιστορία επαναλαμβάνεται αλλά την δεύτερη φορά σαν Σήμερα φαίνεται σαν να είναι σαν ακόμα σαν κάτι χειρότερο, σαν μια αποσύνθεση να επαναλαμβάνει την ιστορία. Μιλώσεις. Εσείς, σαν ομάδα, ε, ε, θεωρείτε, επειδή, ότι οι εκδηλώσει που έχετε οργανώσει, ε, ότι είχαν κάποιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, ότι προσπαθούνται, επειδή, να, να φωνάξετε σχεδόν, όλες τις τάξεις, τις τάσεις, εντός της αριστεράς, όπω ε, όπως λέτε, θα σκένει... Με στόχο, τη αριστερά. Ε, νομίζετε, παιδί μου, τι κάνετε, παιδί μου, από σχεδιά να συμπρώτησε αριστεράς ή απλά ότι τι κάνετε την κύκλωση όταν αυτό συμβαίνει. Παιδί μου, καθ' θέτει μια μάδρα σε μια όψη, καθ' μια άλλη, άποψη. υπάρχουν, παιδί μου, όμω στο τέλος... Αυτό είναι πολύ καλή ερώτηση. Ποιο mm -hmm. καθένας μου πρέπει να αποψηθεί και οι τελικημένοι υπάρχουν. Ε, κοίτα, εμεί θεωρούμε ότι σήμερα το αποτέλεσμα που μπορούμε να έχουμε είναι πολύ έμεσο. Και σε μεγάλο βαθμό δύσκολο να καταλάβουμε ακριβώ τι συνίσταται. Ε, μέσα από τι εκδηλώσει μας νομίζω ότι βγαίνει αυτή η κριτική σκοπιά του παρόντο. Και δεν είναι απλά ότι έρχονται κάποιοι και λένε την άποψή του, προσπαθούμε να υπάρχει και ένα κριτικό διάλογο μεταξύ του. Να προσπαθούμε να επηρεάσουμε και άλλου ανθρώπου στο να σκεφτούν πράγματα που ενδεχομένω, άμα ήταν απλά σε μία ομάδα, δεν θα σκέφτονται. Να επηρεαστούν με αυτόν τον τρόπο από τους άλλους. Και προσπαθούμε αυτό το πράγμα να είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία και για μας τους ίδιους. Δηλαδή να μάθουμε από την αριστερά που από αποτυγχάνει. Δεν είναι η αριστερά απλά ένα κακό. Είναι το μόνο που έχουμε σήμερα. Ε, οπότε ναι, το αποτέλεσμα που τέλος πάντων νομίζουμε ότι έχουμε είναι πολύ έμμεσο. Ε, Αλλά ήθελα να, να πω και κάτι άλλο. Η αριστερά σήμερα πετυχαίνει τους στόχους της. Δηλαδή, άσε το τι κάνει ο πλατήπολας, που μπορεί όντως σε ένα μεγάλο βαθμό να είναι κάτι αποτυχημένο, έτσι. Δηλαδή, κάτι που δεν ε, ε, επιτυχάνει να πραγματοποιήσει το στόχο του. Σε μεγάλο βαθμό, η ίδια είναι η μοίρα και της υπόλοιπη αριστερά. Είτε κάνεις κάτι πρακτικό, είτε κάνεις κάτι πιο θεωρητικό, που δεν θεωρώ ότι κάνουμε κάτι θεωρητικό, αλλά θέλω να πω ότι και πρακτικά, η αριστερά σήμερα αυτό που φαίνεται να κάνει είναι να αποτυχάνει συνεχώς. Δηλαδή, η αριστερά να παράγεται συνεχώς με χειρότερους όρους. Οπότε, δεν... δεν και εμεί όντας κομμάτι της αριστεράς, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε τελώς από αυτό. Δηλαδή, σήμερα η αριστερά δεν, δεν πετυχαίνει σε αυτό που λέει και σε αυτό που κάνει. Ούτε συστηρώνει αρκετό κόσμο, ούτε οι ιδέε της επηρεάζουν το τι γίνεται σε διεθνέ επίπεδο. Ε, οπότε, με αυτή την έννοια, ναι, και η αριστερά στο σύνολό τη πιστεύουμε ότι ε, αποτύχανε και άσκετα με το αν κάνει κάτι, ας πούμε, σε θεωρητικό επίπεδο ή σε πρακτικό επίπεδο. Βίκως αναβαίνει μια ντονική ένδυξη εξογενή για να πάρει θέση. Δηλαδή, τώρα ίσως βρισκόμαστε σε βάση η διαδρασία. Δηλαδή, δεν υπάρχει το υπόβαθρο, δεν θα έχει βάση το στην Επανάστηση. Κοίτα, αυτές οι διεργασίες όμως γίνονται. Δηλαδή α πούμε το 68 μπορούσα να πεις ότι ήταν μια τέτοια διαργασία. Ε, ας πούμε τα κινήματα τα τελευταίων χρόνων, μπορείς επίσης να πεις ότι ίσως είναι μια τέτοια διαργασία, έτσι η Αραβική Άνοιξη, το Occupy, η Δεν ξέρω, λέω όμως ότι από τα κάτω θα υπάρχουν πάντα πράγματα. Εγώ στο μυαλό μου ήρθε έτσι λίγο, θέλετε η ΕΑΜ και η υπηρεστοιχή, η και Ποια ε, ναι, εγώ θεωρώ ότι πάντα θα υπάρχουν πράγματα από τα κάτω, στα οποία ας πούμε, θα μπορεί ενδεχομένως να, τα οποία θα ενδεχομένως να αριστερά να, αλλά ο τρόπος με τον οποίο παρεμβαίνει σήμερα πάλι φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό είναι προβληματικός. Δηλαδή, για παράδειγμα, κινήματα όπως η Αραβική Άνοιξη το Pie, ήταν περισσότερο ζητήματα αντίστασης. Πώς θα αντισταθούμε σε κάτι το οποίο, α πούμε, μας κυβερνά, σε κάτι το οποίο δεν πρέπει να αποδεχτούμε. Όχι τόσο μία προσπάθεια να αναδείξει ζητήματα και, ξέρω εγώ, με έναν τρόπο να επηρεάσει την αριστερά, να ή να πολλοί αγωνιστές αυτών των κινημάτων να επηρεαστούν από τις ιδέες της αριστεράς, να ενταχθούν στις τάξεις της αριστεράς. Νομίζω περισσότερο σήμερα η αριστερά καναλιζάρει αυτά τα, αυτές τις εξεγέρεις από τα κάτω, όσο ότι είναι η αντίσταση που επιβεβαιώνει την ύπαρξη της αριστεράς της ίδιας. Αλλά κατά τη γνώμη μου ποτέ η αριστερά δεν, ήταν, δεν έπρεπε να πολλοι αγωνιστες αυτων το την ύπαρξή τη αριστερας να ενταχθουν στις ταξεις αριστερά, αριστερας νομιζω περισσοτερο σημερα η αριστερα καναλιζαρει αυτες τις εξεγερεις απο τα κατω οσο οτι ειναι η αντισταση που επιβεβαιωνει την υπαρξη της αριστερας της ιδιας αλλα κατα τη γνωμη μου ποτε η αριστερα δεν επρεπε να επιβεβαιωσει την υπαρξη της επειδή υπήρθαν κινήματα. Το θέμα είναι πάντα να δεις με ποιο τρόπο ε, ας πούμε, μπορεί να συμμεθεί γόνιμα η θεωρία και πράξη. Όχι το να πεις ότι εντάξει θα περιμένω ένα κίνημα και τότε ας πούμε, θα, θα μπορέσω ας πούμε, να βγω και εγώ στο προσκήνιο. Αυτό κάπως θα ήταν μια υποχώρηση, οπισθοχώρηση σε σχέση με αυτό το οποίο ας πούμε, είναι η αριστερά, που είναι η συνεχόμενη κριτική σε αυτό το σε αυτό υπάρχει. Οπότε ναι, συμφωνώντας μαζί σου βλέπω ότι σήμερα η αριστερά σε μεγάλο βαθμό περιμένει να γίνει κάτι ακριβώς για να μπορέσει να επιβεβαιώσει την ύπαρξή της. Αλλά αυτό ακριβώς είναι το στοιχείο το οποίο θεωρώ ότι είναι προβληματικό. Και πάντα η σχέση μεταξύ αριστεράς και κινημάτων είναι έμμεση. Δηλαδή, δεν είναι ότι γεννέται ε, ας πούμε με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή αριστερά από ένα κίνημα και μετά ξέρω εγώ απλά πρέπει να υποστηρίζω τη λέει το κίνημα. Κοίτα για να ξεκαθαρίσω κάτι, εμεί ω αριστερά, θε, την, δηλαδή, τον όρο αριστερά το προσεγγίζουμε περισσότερο ω αυτή την ιδέα ότι μπορεί να αλλάξει ο κόσμο. Δεν αναφερόμαστε στην αριστερά μόνο α πούμε σε σχέση με οργανώσει που υπάρχουν ή κόμματα. Δηλαδή, όταν λέμε αριστερά, εννοούμε περισσότερο αυτή την ιδέα ότι μπορεί να αλλάξει ο κόσμο και να μετασχηματιστεί και να πάει πέρα από τον καπιταλισμό. Τώρα, για το αν είναι ενιαία, θα έλεγα ότι, κατά κάποιο τρόπο, ενιαία είναι η αποτυχία της. Αυτό το χαρακτηριστικό το Μεράζο, εννοείς όλα αυτή τη Τι. Αυτό το χαρακτηριστικό το περίπτωτο αποδίδησης σε όλη την αριστερά. Ναι, δεν βλέπω αυτή τη στιγμή κάποιο κομμάτι της αριστεράς, το οποίο, ας πούμε, με κάποιο τρόπο να θέτει αυτό το πρόβλημα θεωρίας και πράξης, με ένα ριζοσπαστικό τρόπο. Ε, περισσότερο βλέπω την αριστερά αυτό, να, να επικαλείται την αντίσταση των από τα κάτω ή ξέρω εγώ να, να προβάλλει εύκολες λύσεις κάπως. Ε, δεν τη βλέπω όμως την αριστερά σαν μια ζωντανή διαδικασία που τέλος πάντων προσπαθεί να, να εμπλακεί και να δει αν έχει σημασία ε, σήμερα ή δεν βλέπω μια αριστερά η οποία ε, να προσπαθεί να θέσει, να θέσει κριτικά του όρου ύπαρξή της σήμερα. Ε, οπότε ναι, η αριστερά είναι μια σε σχέση περισσότερο με την, με την αποτυχία της και όχι σε σχέση με τις τάσει. Δηλαδή ναι, προφανώς υπάρχουν διαφορετικές τάσει και αυτό είναι προφανώς και ο λόγο που Διαφορετικού ανθρώπου, έτσι, άμα θεωρούσαμε ότι όλη η αριστερά ήταν ακριβώς τα ίδια, δεν θα φαίναμε. Δηλαδή, θεωρούμε ότι η, η διαφορετικότητα μεταξύ των αριστερών τάσεων μπορεί να έχει σήμερα μια σημασία, αλλά πρέπει αυτές να τονιστούν ω τέτοιε, δηλαδή, να, να, και να, να τονιστούν κριτικά. Γι' αυτό δεν λέμε, α πούμε, ότι πρέπει να πετύχουμε μια ενότητα της αριστεράς. Μπορούμε να μιλήσουμε και για τα πράγματα που μας χωρίζουν και να τα θέσουμε κριτικά. Να μπούμε, ας πούμε, σε, πια συμφωνούμε, συμφωνούμε σε ένα μήνυμο, ωραία προχωρά. Να δούμε και αυτά που μας χωρίζουν και ενδεχομένως προκύπτουν και πράγματα που, τέλος πάντων, ενώνουν διαφορετικές τάσει, Αλλά να γίνει μια συζήτηση κάπως ε, κριτική σε σχέση με το, με το... πώς ας πούμε, κάθε αριστερή, τα, α, αριστερή συλλογικότητα και οργάνωση. Ε, Κατανοεί τη σημερινή πραγματικότητα. Και ναι, υπάρχουν ναι, αρκετέ διαφορέ στην, στην αριστερά σε σχέση με αυτό. Σήμερα, όμω, ε, ένα τέτοιο γόνιμο διάλογο θεωρούμε ότι σε μεγάλο βαθμό δεν γίνεται. Δηλαδή, πίσω από το, την κάλυψη ότι, ότι εγώ ας πούμε, θα υποστηρίξω τη θέση μια συγκεκριμένη οργάνωση ή ενό κόμματο ή ε, μια ομάδα. Αυτές οι απόψεις και αυτές οι διαφωνίες που μπορεί να έχουν οι δυο μεταξύ τους, δεν βγαίνουν στην επιφάνεια. Θεωρούνται απλά, πούμε, το ότι ε, είναι θέματα για να διαφορίζονται οι ομάδες και να μην υπάρχει καμία κριτική συζήτηση.